Σαν τώρα. Καλησπέρα στους έχουν ξυπνήσει από το πρωί και περιμένουν αναγωνίωδος. Καλή νύχτα σε αυτούς που κοιμούνται ακόμα. Για χαρά και από μένα. Είμαστε... Εμείς τώρα ξυπνήσαμε βασικά και λίγο καθυστερημένα σήμερα, δεν μας έπιασσο καφές. Uh, δύσκολη βραδιά. Ε, αρκετές θεματικές και σήμερα. Από το δουέτο τη Κυριακή. Θα αναλύσουμε λίγο θέματα έτσι που έχουν προκύψει μέσα στην εβδομάδα, κάτι νομοσχέδια, κάτι εκεί πέρα με τα pushbacks, λίγο με τη Γερμανία να συζητήσουμε για αυτό το παιδί. Η στάνταρ θεματική με το υγειονομικό Apartheid. Εργατικά ατυχήματα. Γιατί και δεν λείπαμε ούτε από αυτή την εβδομάδα. Χαμός και πόσα έχουμε αφήσει στην άκρη γιατί θα είχαμε 10 ώρες εκπομπή. Λίγο για τη δίκη της Ζάκη ε, Να πούμε κάποια πράγματα που γίνανε αυτήν την εβδομάδα Κάποιες εξελίξεις για την Αθήνα Εκεί στα εξάρχια ε, Από ότι φαίνεται ούτε ξημερώματα δεν μπορούν να πηγαίνουν οι Υπουργοί και ανάπτυξη. Κατασκευαστικές. η ανάπτυξη Λίγα πράγματα για την ιστορία της Κόσκο Και την η Κόσκο στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια Α, πα, πα, πα. Και, και μια πολύ ωραία θεματική για το τέλος το όπως μας Κάθε φορά Σύντομο και περιεκτικό Για τους μάρτυρες του Σικάγο Άντε πάμε να, πάμε πάμε, να ξεκινήσουμε. ξεκινήσουμε Γιάννης Αγγελάκας Θα δείτε τι θα πει Όλα που στο μίζες είναι τα κακομπιασμένα Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα Μας ή που μας φροντίζεις Σαν πρώτα τα σφαρμένα Στηλεμοαρτέλεις λίγη Μονολίγητο, ήταν και ο ΣΥΝΤΕ για μένα Μονολίγητο, ήταν και ο ΣΥΝΤΕ για μένα Μονολίγητο, ήταν και ο ΣΥΝΤΕ για μένα Μονολίγητο, ήταν και ο ΣΥΝΤΕ για μένα και για και για μένα το και για μένα το για μένα και για μένα το και για μένα το και για μένα το για μένα και για μένα μόνο Το και για μένα το και για μένα το και για μένα το Τόση δά δικαιοσύνη και για μας, τόση δά. Όταν οι άρχοντες μιλάνε για δικαιοσύνη, τρέχα να κρυφτείς. Ξέρεις, ε, οι άρχοντες λένε ότι είναι ο οφθαλμίατρος δικαιοσύνη. δικαιοσύνης. Ξέρεις, που πας στον οφθαλμίατρο και σου, περνάνε, σου περνάει ειδικά φίλτρα για να δει πόση οποία έχεις. Uh -huh. Βάζει τα κατάλληλα φίλτρα για να βλέπει και η δικαιοσύνη μέχρι εκεί που θέλουν οι ίδιοι. Ναι. Τα δικά του φίλτρα έχει. Ναι, βέβαια, τα απαραίτητα χαρτιά για να πάσω στο γιατρό είναι η φορολογική σου δήλωση. Για να σου βάλει και το κατάλληλο φίλτρο. Λοιπόν, άλλο ένα εκδικητικό νομοσχέδιο πριν από τρεις μέρες στη ΓΑΦΚΑ των 300 που ονομάζεται πινικός κώδικας. Αναμόρφωση του ποινικού κώδικα και τέτοιε και πρόκειται ουσιαστικά για αυστηριοποίηση ποινών σε μια σειρά από πράξεις όπου όλο αυτό το παραμύθι έρχεται για να ικανοποιήσει τα συντηρητικά ενστικτα της κοινωνίας και να προστατεύσει την αστική, ηθική και τα συμφέροντά της Βγήκαν στα κανάλια και λέγανε μα τι ωραία που εγκλήματα που αφορούν την γενετήσια ελευθερία μετατρέπονται οι ποινές του σε εισόδια και άλλα τέτοια πολλά όλοι σχεδόν όλοι τα εξουσιαστικά κόμματα τρέξανε να στηρίξουνε χωρίς όμως ποτέ να αναρωτηθούν αν υπάρχουν δομές στην κοινωνία που να καλλιεργούν στους ανθρώπους το σεβασμό στη διαφορετικότητα και την αυτοδιάθεση ή μένουνε απλά σε δρακόντιες ποινές πονάει χέρι, κόβει χέρι Λοιπόν, στα δικά μας τώρα. Ή για δομές που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ακόμα και τα άτομα που έχουν υποστεί ναι. ε, αυτή τη μορφή βίας. Ε, ούτε αυτές τι δομές δεν έχουν στηρίξει και δεν έχουν αναπτύξει. Μεγάλο θέμα αυτό, γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες δομές ούτε, ούτε σε ανθρώπους δικού μας, κοντινούς μας, δεν ξέρουμε πώς να, πώς να συμπεριφερθούμε πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε στο μυαλό όταν ε, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία κακοποίηση γενικά είναι α, ο εξωστρακισμός του, του θήτη και η θυματοποίηση ας πούμε του θύματο αν είναι σωστός όρος. Τέλος πάντων μεγάλο θέμα, θα το πιάσουμε άλλη φορά Πάμε στα δικά μας. Ε, λοιπόν. Σε κακούργημα μετατρέπεται το αδίκημα της ε, Παρασκευής και κατοχής Μολότοφ και άλλων εμπριστικών υλών. Πριν από ένα χρόνο περίπου είχε μετατραπεί σε κακούργημα η χρήση Μολότοφ και τώρα μετατρέπεται και η κατοχή με κάθριξη έως δεκαέτη. Ο το τρόμο του κράτου απέναντι στου φυλακισμένου κοινωνικού αγωνιστέ φανερώνεται και από την προσπάθειά του να αποτρέψει αποφυλακίσει και ειδικά των πολιτικών κρατουμένων. Ναι, συγκεκριμένα το κατώτατο όριο έκτηση ποινή μετατρέπεται στα 4-5 από τα 3,5. Και για μείζονο απαξία αδικήματα. Όπω λένε, δεν θα υφίσταται η δυνατότητα κατοικονέκτηση τη ποινή με ηλεκτρονική επιτήρηση, δηλαδή το λεγόμενο βραχιολάκι, ενώ ταυτόχρονα αντίθεται στον φυσικό δικαστή ενδεικτικά κριτήρια τα οποία οφείλει να λάβει υπόψη του, ώστε αιτιολογημένα να καταλήξει στην απόφαση περί πραγματικού ή μη σοφρονισμού του καταδικασθέντο και κατά στην απόλυση αυτού υπό τον όρο τη ανάκληση. Δηλαδή, αν καταλαβαίνετε, σημαίνει ότι. Αν δεν ε, υπογράψεις ε, κάποιο ε, χαρτί που να λέει, ναι, έκανα λάθος, ε, συγγνώμη, τον ε, μεγάλο βασιλιά για το ότι τον έβρισα, δεν ξέρω γιατί τι. Σύγχωρο ε, ναι. Ε, θα μείνεις για πάντα φυλακισμένος μέχρι να αποφασίσουν ε, αυτοί ότι λήγησες. Ε... Το αδίκημα της κλοπής πηγαίνει στα 5, έτη από τα 3 που ήταν ο σήμερα. Για τους <laughs> Αυτό. Ναι. Ε, επιπλέον, εισάγεται το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων με ένα, μεγα... με, ένα λογο... με ένα γενικό λογορισμό που αφήνει τη δυνατότητα ερμηνείας του TST ψευδής είδηση σε κάθε τη χάρπα στο δικαστικό υπάλληλο που θέλει να εξυπηρετήσει κυριαρχικέ πολιτικέ. Συγκεκριμένα διώκεται η ψευδή σύνδηση που αφορά την δημόσια υγεία σε καιρούς πανδημικής κρίσης και τη θωράκιση της δημοκρατίας. Η δημοκρατία θωρακίζεται με φήμωμα ναι, ναι. και... Εντάξει, ε, είδαμε τις προηγούμενες περιόδους ε, ότι ακόμα και... Πολύ σοβαρέ πολιτικέ θέσει που τέθηκαν απέναντι στην πανδημία και τη διαχείριση τη πανδημία από το, από το κράτο και από του φίλους τους εταιρείε που ασχολούνται με φάρμακα και τέτοια. Ακόμα και αυτέ καταδικάστηκαν και υποδικα... καταδικάστηκαν στο δημόσιο λόγο με αναφορά για, για ψεκασμένου κτλ. Ε... Εγώ να σου πω κάτι ότι τώρα πλέον θα πρέπει να αλλάξει αυτό το μότο όταν πάμε να πιάσουμε μια συζήτηση για, για την πανδημία και λέμε συχνά ότι μάλλον αυτόλογο κρινόμαστε πάμε να πούμε κάτι και λέμε «Α, δεν, εγώ δεν είμαι γιατρός, έτσι, τώρα θα πρέπει να τα αλλάξουμε αυτό και να πούμε «εγώ δεν είμαι δικαστικός», έτσι, γιατί εντάξει ποιος θα ελέγχει την ψευδή είδηση και τι όχι, θα υπάρχει κανένα κονσόρτιουμ γιατρών που θα παρακολουθούν τις ειδήσεις και θα λένε αυτό είναι ψευδής είδηση» και ποιοι θα είναι αυτοί οι γιατροί ας πούμε, όταν ανοίγει και βλέπει όλες τις απόψεις τριγύρω σου μιλάμε για κυριαρχία της ενημέρωση. θα είναι, θα είναι δημοσιογράφοι και δικαστικοί που θα διαλέγουν τι τους εξυπηρετεί και τι όχι. Αυτέ τις ελάχιστες φωνές που μπορεί να ακούγαμε κατά καιρούς αν την τηλεόραση μία φορά, ένα λεπτό μέσα σε μία ολόκληρη εβδομάδα ειδήσεων στα καθεστωτικά μέσα, αυτές τις λίγες φωνές που μπορεί να ακούγαμε και να εναντιονόντουσαν ε, στις λογικές που εφαρμόζουν και όλο αυτό το δημοθετικό πλαίσιο γύρω από την πανδημία ε, ...πλέον θα τις κυνηγάνε γιατί θα θεωρούνται διασπορά ψευδών ειδήσεων. Το ε, πλαίσιο ε... γίνεται πολύ αυστηρό και συγκεκριμένο. Δεν έχει σημασία καν αν ε, ε, ε, α, αυτά που λες είναι σωστά ή όχι, αν είναι δεν ξέρω εγώ τι. Αν δεν είναι αυτά που μεταδίδει ο Sky. Έτσι, έτσι κινδυνεύεις να, με αυτό το πλαίσιο, το νομοθετικό που ψηφίστηκε, να μπλέξεις άσχημα. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο κομμάτι μας. Εμείς θα είμαστε εδώ κάθε Κυριακή να διαδίδουμε ψευδείς ειδήσεις εδώ, και να ε. πολεμάμε το, αυτούς τους νόμους αρέσει, με αυτόν τον τρόπο. Και πάμε στο... Fake news. Fake news παντού. <laughs> Κλασικό κομμάτι. I fought the law. Clash. Λαλί ο Κόκορας, Κόκορας και εδώ πέρα μαθαίνουμε και πραγματάκια από... Είναι διαδραστική εκπομπή, mm. είχαμε και κάποιες πληροφορίες έτσι λίγο μέσα στα τρία λεπτά των κλάσ. Μία παρέμβαση από μια κροάτρια. Ε, λοιπόν, το, αυτή τη στιγμή η χωρετικότητα των φυλακών στην Ελλάδα είναι ε, 6.500 θέσεων. Οι κρατούμενοι αυτή, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι 14.000 με το νέο ε, αυτό νομοσχέδιο ε, ενδε, ε, υπολογίζεται ότι σε ένα χρόνο θα φτάσουμε τους 20.000 κρατούμενους. Business, business, as usual. Business as usual. Ας φτάσουμε και εδώ πέρα τα... αυτό που συμβαίνει χρόνια στην Αμερική με ιδιωτικές φυλακές. Ε, με εταιρίες που χτίζουνε, με εταιρίες που αναλαμβάνουν τα security των φυλακών, με ιδιωτικούς ε, δεσμο, δεσμοφύλακες. Ναι. Ε, το βλέπουμε να έρχεται σιγά σιγά. Πόσο μάλλον και τώρα με την περίοδο της πανδημίας όλα αυτά βγήκανε στην επιφάνεια. Έτσι το πλέον ε, ε, ε, επάγγελμα που σίγουρα είναι μια σταθερή αξία δεν θα βγεις ποτέ στην ανεργία. Είναι security, μπάτσο. ή έστωτε wannabe, ας πούμε. Πλέον δεχόμαστε και διδάκτορες να τσεκάρουν τα πιστοποιητικά, δεν έχουμε πρόβλημα. Ε, λοιπόν, και να σα πω και κάτι, αυτό τώρα το θέμα μας ε, φέρνει και στο άλλο το το ζήτημα που έχουμε ετοιμάσει, έτσι, γιατί οι είναι και όλα αυτά που γίνονται στα νησιά, με τα πίστευτα εκατομμύρια που δίνονται για να φτιαχτούν σε απομακρυσμένες περιοχές, κάτω από το χαλί φυλακές ψυχών χιλιάδων ανθρώπων. Μια... Δεν ξέρω... Εγώ έχω πάει Σάμμο. Εσύ έχεις πάει Σάμμο? Εγώ δεν έχω πάει. Λέ... Έχω, πάει... Έχω, πάει... έχω πάει Σάμμο, αλλά δεν έχω πάει στο στη φυλακή που χτίσανε τώρα δηλαδή. και εγώ στο Καρλόβαση έχω πάει που okay. έχει ένα δάσος. Ε, αλλά αν οι, απο, οι απορίες είναι, αν κάποιος δημοσιογράφος που ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα, αν έχει πάει στη Σάμμο, να μιλάει με αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει πάει στη Σάμμο <laughs> και να γίνεται μια τόσο μεγάλη παταγώδη διάψευση από σύσωμο το σώμα των ΜΜΕ. Ναι. Ε, Εντάξει, θα τα πούμε παρακάτω. Πάμε λίγο στο πρώτο κομμάτι Εντάξει, που να θέλουμε π... να μιλήσουμε για τη Σάμο. Ναι, να πούμε πάντως ότι αυτή τη στιγμή στα νησιά λόγω και των ε, pushbacks τα οποία, τα οποία γίνονται. Άντα, ας το πιάσουμε, ας το πιάσουμε έτσι λίγο από εκεί, από το τέλο στην αρχή. Εντάξει, πάμε. Έτσι, δηλαδή, οι παράνομε επαναπροωθήσει, τα λεγόμενα pushbacks είναι καθημερινά και μας τα παίρνει ο τύπος, που λέγεται Πρωθυπουργός Κυριάκος. Έτσι, α, να κάνουμε μια παρένθεση. Στα Φαρσί το Κυριάκος σημαίνει πουτσαμουνί και στο, στο Ιράν είναι απαγορευμένο να λέγεται το όνομα του. Λένε ο Πρωθυπουργός Ελλάδος, ας πούμε, σε καμιά περίπτωση το όνομα του. Εμείς μπορούμε να το αναφέρουμε και Πούτσαμουνί έτσι για... από εδώ και πέρα. Να ναι, κακό. Εντάξει. Ναι, θα... Μπορούσε να απογορευτεί και εδώ, σε κάποια φάση. <laughs> <laughs> <laughs> μόνο και μόνο για να μην ακούγεται το, αυτό, το, αυτό που έπαιζε τότε με τις πυρκαγιές, το Μητσοτάκη Κάθαρμα και το μισοτάκι <laughs> Αυτό τέλος πάντων. Ναι, ναι. Ε, okay, α, ω, θα ωραία. μπορούσε να απογορευτεί. <laughs> ξέρεις, να έρθει αργότερα μια... Μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει συνέχεια ναι, μεν, αλλά ναι. έτσι για το Θεάτ είναι να απαγορεύσουν το όνομα του Μητσοτάκη. Ναι, η αλήθεια δεν ξέρω τι σημαίνει στα φαρσία λέξη. <laughs> τέλος πάντων και τα κάνει δήθεν το, το θυγμένο τύπο, έτσι και καλά και μας καταγγέλλεται και βγαίνετε εδώ να πούμε και η κουλτούρα σας εσάς σας κάνει να, να μιλάτε ελεύθερα. Και από δίπλα συγκάλυψη και από την ναι. από ενώ σώμα εδώ, της Ευρωτής. είτε εννοείται δεν μιλάμε ελεύθερα το ξέρουμε καλά όχι ότι μιλάνε στην Ολλανδία ελεύθερα αλλά τέλος πάντων λέμε τώρα και δύο προτάσει παρακάτω παραδέχετε την πρακτική των pushbacks έτσι. Όπως άλλο τον τελευταίο καιρό κάνουν και άλλοι υπουργοί του, όπως ο Τσεκουράτος, ο Βορίδης. Και φυσικά όμως τα push δεν είναι εφεύρεση της νουδού. Mm -hmm. pushbacks γινόταν συνέχεια όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες και έχουν καταγγελθεί επανελειμμένα και δεν σταμάτησε ούτε κατά την αριστερή εξουσιαστική περίοδο. Το δύστιχο σε όλη αυτή τη συνθήκη με τα pushbacks είναι ότι όλες αυτές τις μέρες τέλος πάντων διάβαζα άρθρα σε σχέση με τα pushbacks ε, αναφέρονται μέχρι και εξαφανίσεις ανθρώπων ναι. σε όλη αυτή τη συνθήκη ναι. ε, οι οποίοι για τα για αυτά τα δύο κράτη που εμπλέκονται σε αυτή τη συνθήκη τέλος πάντων δεν είναι καν αγνοούμενοι είναι παράνομοι ε, ναι και από τη στιγμή που είσαι παράνομος δεν σε ψάχνει κανένα. και από ότι φαίνεται δεν σε σώζει και κανένας. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο φαίνεται ότι έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο που γίνονται τα pushbacks και η βιαιότητα που εφαρμόζεται. Παράνομες επαναπροωθήσεις φαίνονται να γίνονται καθημερινά με την εμπλοκή λιμενικού στρατού αστυνομίες και διάφορων άλλων μη στοιχείων καλοθελητών που συλλέγουν ανθρώπους από τις ακτές που καταφέραν να αποβιβαστούν στα νησιά φορτώνοντάς τους στα σκάφη του λιμενικού και αφήνοντάς τους μεσοπέλογα σε υποτυπώδεις βάρκες τύπου σκηνέ χωρίς μηχανή και ο Θεός βοηθός Ποιος ε... Θεός Λοιπόν και αν δεν το προλάβουν οι λιμενόβατσι και οι μπάτσοι, να δημιουργήσουν τη συνθήκη του pushbacks που έχουν διαταχθεί είτε και από μόνοι τους αυτοβούλως Πράττουνε. Έρχονται. έρχεται η δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη. Δώσ' μου λίγο δικαιοσύνη για μένα, α πούμε. Καυκική από το βιβλίο του καλμένη από το βιβλίο του Καφκα. Λοιπόν. Λοιπόν. Μέλη. Mm. Πιάνουμε ένα, ένα ζήτημα το οποίο. Ε, με αφορμή τέλο πάντων μια καμπάνια που. ...που γίνεται ε, για ένα γεγονός που έγινε πριν από ακριβώς ένα χρόνο... ...και για ένα δικαστήριο που θα γίνει στις ε, 18 Μαΐου τον επόμενο χρόνο του 2022... Ε, ...που θα δικαστούν στη Σάμμο ο άνθρωπος που τον γνωρίζουμε με το αρχικό ΝΙ και ο Χασάν. Α θυμηθούμε την υπόθεση... Ένα χρόνο πριν, ο Νι και ο Χασάν άφησαν το Αφγανιστάν και μαζί με τις οικογένειές τους επιχείρησαν να φτάσουν στην Ελλάδα με μια φουσκωτή βάρκα. Σε τη Σάμου, η βάρκα τους έπεσε σε βράχια και ανατράπηκε. Όλοι και όλες που βρίσκονταν στη βάρκα βρέθηκαν στη θάλασσα. Το λιμενικό, παρόλο που ειδοποιήθηκε, καθυστέρησε επί να εμφανιστεί και όταν τελικά έφτασε, δεν προέβησε επιχείρηση διάσωσης. Ο μικρός γιος του Νι πνίγηκε και ξεβράστηκε στην αχτή το επόμενο πρωί. Νί, ας, αντιμετω... το λέμε, ας το λέμε πατέρα του ναι, ναι. Ναι, ωραία. Ο πατέρας αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή και εκδικητική δίωξη. Κατηγορείται για τον πνιγμό του εξάχρονου γιού του. Και συγκεκριμένα ότι τον εξέθεσε σε κίνδυνο που τον πήρε μαζί του στο ταξίδι. Mm. Μαζί του θα δικαστεί και ο Χασάν ο οποίος ήταν συνεπιβάτης στη βάρκα, αλλά και κατηγορείται ότι ήταν οδηγός, πράγμα που σημαίνει ότι είναι αντιμέτωπος με ισόβια κάθριξη, ενώ αντίστοιχα ο πατέρας του παιδιού κινδυνεύει με δεκαετή φυλάκηση. Μισολεπτό και να πούμε ότι είναι αντιμέτωπος με ισόβια κάθριξη, ε, μάλιστα από ό,τι διάβασα είναι α, σύνολο, τα χρόνια βγαίνουν κάπου 350, ε, για το ότι ε, του ρίχνουν την ευθύνη για όσα άτομα πέσανε στη θάλασσα συν ε, τον ε, αδικαχωμένο ε, γιο ε, του Νι. Έτσι, για έναν άνθρωπο το οποίο οποίος απλά επέβαινε στη βάρκα και με την ε, επιστημονική τεχνική του Άμπε Μπαμπλόμ ε, κατηγορήθηκε ότι ήταν ε, ο Σμάγκλερ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η δικαιοσύνη σαν φίδι αυτή τη φορά στο λεσμένο δαγκόνι του ε... Είναι αυτό τη επιστημοσύνη τέλο πάντων, ότι το παιδί μου πρέπει να βρεθεί ο ένοχο. Ε, είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα, Αλφα δηλαδή. Έχουμε τα μέσα... Υπάρχει ένοχος τα push υπάρχει ένοχος για τους αγνοούμενους ανθρώπους, υπάρχει... υπάρχουν ένοχοι για τους μετανάστες που τους πήραν από τα Γιάννηνα και τους πήγανε στον Εύρο και τους ξυλοκόπησαν. Ρωτάς εμένα, εξαρτάται ποιο ρωτάς. Λοιπόν, για μας υπάρχουν ένοχοι ε, για αυτά τα πράγματα, ενοχή. αν δεν υπάρχουν για την ελληνική δικαιοσύνη... Για... είναι και αυτοί που δίνουν τις, ε, τις, ε, ε, τις Sorry, και τους άμενους αυτοργούς ε, λιμενόμπατσους και μπάτσου. Ε, με τις ευλογίες του, των μεγάλων με τις ευλογίες των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγκαλύπτει όλη αυτή την κατάσταση χρόνια τώρα Απεγνωσμένος λοιπόν ο πατέρας του αδικοχαμένου παιδιού έτσι λέει έχασα το γιο μου και στο νερό ήταν σκληροί μαζί μου με συνέλαβαν σε φρικτή κατάσταση και με βάλαν φυλακή λένε ότι αυτό είναι ο νόμος λέει ο πατέρας δεν μπορεί να είναι αυτός ο νόμος αυτό είναι απάνθρωπο αυτό λέει πρέπει να είναι παράνομο καλώς ήρθες φίλε μου πραγματικά θα με κατηγορήσουν για το θάνατο του γιού μου ήταν όλα όσα είχα uh, e... έτσι τώρα ξύπνησες γάμισέ σετα. Έχου, αυτή είναι, η, είναι για πρώτη φορά δίωξη αυτού του είδους σε πρόσφυγα, να αναφέρουμε. Οι ε, δίωξεις για διακίνηση με σκοπό την ποινικοποίηση της μετανάστευση αποτελούν σταθερή πρακτική του ελληνικού κράτους εδώ και αρκετά χρόνια. Ε, από κάθε σχεδόν λέμβο που φτάνει στις ακτές της Ελλάδας συλλαμβάνονται κατά κανόνα ένα ή δύο άτομα. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν πρόσβαση σε νομική εκπροσώπηση, ούτε βέβαια κοινωνική στήριξη έξω από τη φυλακή. Είναι αυτό που λέγαμε τεχνική αμπεμπαμπλο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι. ή να πεις κάτι. Μισό λεπτό. Να κάνουμε μια... Ωραία, θα πάμε να ακούσουμε, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας. Φράχτες και σύνορα, Φράχτες και σύνορα. αυτά που χτίζουν γύρω από αυτούς τους ανθρώπους και σιγά σιγά αρχίζουν να πνίγουν και εμάς στο εσωτερικό, αλλά αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για εκείνους τους ανθρώπους με αυτό το κομμάτι και πάμε να τα ακούσουμε από απλά μια φωνή και κακοτέχνη. Σκάσε, δούλευε, σκάσε, δούλευε, σκάσε, τρέξε, δούλευε. Ανοίγω μάτια στην πόλη που η δρόμη είναι πλατιά. ανθρωπιμόνια Ανθρωπι μόνοι, ακόμα σε μονοπατια ανθρωπιμόνια μονοι ακομα σε ένα και κάτι στα βαθύτερα σκοτάδια. Στον τάτισμο από τα του Μεσαίωνα. Για και φώνευση τυχών κυνήγι. Οροθετικό από Μαγιστών ελα σελίνων, μαστροπών, πατσοκελνών και φοβισμένων βιαστών. Σταυροφορίε, αποτάγματα πιστών και προστασία. Ηθική με ενισχύση τη εθνική παγκοσύνη. Υπεράσπιστε τα τύχη του τυφλού φανατισμού. Τη καθομίωση συνείδηση μεσίτε. Αυτοκρατορίε και αυτοκράτορε. Δούλοι λαοί και δούλε τάξει σε γραμμέ παραγωγή. Δούλοι με άδεια ή χωρί παραμονή. Σημαίνει ότι σε κέντρα υποδοχή. Πανού στο το φτωχό μα κόβουν φαντασία. Κόμματα σαν ιστοριτό. Ρυμώ μυστικιστέ, αναλυτέ με αυθεντία. Συνρριμώ. το επιτρεπόμενο και δείχνουν το σωστό δεν είναι. Σπεραχή μισθή με θολωμένο το φακό δεν είναι. Μάγισσα η του σουριμή, ουρί. δεν είναι. Πιστροφή των έλλητε. Το καιρό είναι ομοιπραγματικότητα σε χρόνο ιστορικό Στα κέντρα πόλεων και στις άκρες των νησιών μετράνε Το ύψο και το πείσμα για να δουν αν θα χωράνε Στα χτίσματα που φτιάξανε για να έχουν που να πάνε Αυτούς και αυτέ που σύνορα και νόμους πως περνάνε Ορθώνουν τις υπέρυγες ύψης τη ασφαλείας Στρατοπέδα και φύλακες στο τέμπ τη κοινωνίας Θεοί, φοβοι, τιμωροί γινόντα μα μιλήσει. Μα πες μου σαν να του υπερασπίσει. Συμφέροντα χωρίζονται, συμφέροντα συμπίτουν Σε ποια πλευρά ανήκει, πε, σε ποια πλευρά ανήκουν. Σε ποια πλευρά θα ψάξει για να βρει το σύμμαχό σου. Σε ποια πλευρά θα ψάξει να χτυπήσει τον εχθρό σου. Φέρνουμε μήμε, με κίνδυνο και φίνε. Στι Μητροπόλει που θέτιαψαν, εθίτσει και οδύνε. Ψάχνουμε τι στιγμέ και ζούμε για εκείνε. Που αλλάζουν οι συνθήκε και εμεί μέσα σε εκείνε. Φέρνουμε μήμε, με κίνδυνο και φίνε στι Φέρχευσαν εθρυψείς και οδύνες Ξαχνούμε τις στιγμές Και ζούμε για εκείνες Που αλλάζουν οι συνθήκε και εμείς μέσα σε skepsu saksy palepse niosu skepsu saksy palepse niosu stersu saksy palepse niosu σκέψου, saksy palepse niosu skepsu saksy palepse niosu skepsu saksy palepse niosu palepse niosu skepsu saksy Çάξε, πάλεψε, νιώσε, σκέψου, τσάξε, πάλεψε, νιώσε, σκέψου, σκέψου, τσάξου, Επιστρέψαμε μετά από αυτό το κομμάτι. Και πάμε στο Βούπερταλ της Γερμανίας. Να ξαναδούμε το θέμα της δολοφονίας του, του 25χρονου Γιώργου Ζαγγιώτη ε, oh, από, από μπάτσο. Ο Γιώργος ήταν υπάλληλος αλυσίδα fast food στο Βούπερταλ όπου ζούσε το μοιραίο βράδυ και μετά από ενδείξει που όπως φαίνεται... Εξ... Εξ... Δι... Διενέξεις. Ναι, συγγνώμη. The The εξ... Εξ... Εξ... Εξ... Εξ... που όπως φαίνεται είχε με άλλα άτομα έξω από μπαρ ...που χτύπησαν την αδελφή του, βρέθηκε με τα μούτρα στην άσφαλτο από τους μπάτσου ...που τον ακινητοποίησαν πατώντας τον και ασκώντας του υπέρμετρη βία. Μισό λεπτό, ότι να πούμε τώρα ότι αυτά τα στοιχεία είναι από το περιβάλλον του Γιώργου... ...έτσι, τα, οποιο, τα οποία και πιστεύουμε και αναπαράγουμε... ...ενώ από την πρώτη στιγμή τα μίντια μιλήσανε ότι χτυπούσε την αδελφή του... Ε, καλέσανε τους ε, μπάτσους ε, διάφοροι τύποι και επιτέθηκε και στους μπάτσους. Ναι, ε, νομίζω ε, ότι υπόθηκε πώς. και κάποτε ότι ήταν ή κάτι τέτοιο. Χιλιάδυο ότι... υπόθηκαν. Ναι, ναι. Κλα, κλασική... ναι. Κλασική περίπτωση. Κλασική περίπτωση μημία και μπάτσων συνεργαστής Και, και, και, και συγγνώμη και πριν από λίγο, το Vupertal είναι μια περίπτωση όπου ε, η... Η κρατική καταστολή έχει αναπτυχθεί σε υπέρμετρο βαθμό, κάτι αντίστοιχο με αυτά που γίνονται στη Μητή λόγω ε, της ε, ε, μιας, πώς το λένε, διάφορες εγκληματίε είχαν μαζευτεί στο Wuppertal, νομίζω ήταν η G20, και ε, ε, είχαν γίνει πολλά, είχαν γίνει πορείε ε, για διαδηλώσεις, συγκρούσεις, πριν από ένα χρόνο, δεν κάνω λάθος, δεν το θυμάμαι καλά. Οπότε έχει μείνει όλο αυτό το... Ναι, ναι. Όλη αυτή η οργανωμένη μπατσοκρατία έχει μείνει και ένα χρόνο μετά και αφήνει το αποτύπωμά της πάνω σε ναι, ναι, ναι. ανθρώπους όπως τον Γιώργο. Ε... Λοιπόν, αφού λοιπόν τον οδήγησαν στο τμήμα, στο τμήμα τους βρέθηκε νεκρός υπό αδιευκρίνηστες συνθήκες. Οι αρχές καθυστέρησαν δικαιολόγητα την ιτρια... ιατροδεκαστική γνωμάτευση και δεν επέτρεψαν στους οικείους του να έρθουν σε επαφή με τη Σωρό. Προσπαθώντας μάλιστα να κουκουλώσουν την υπόθεση, δημοσίευσαν ε, τον θάνατό του μια εβδομάδα αργότερα και αφού δώσαν γραμμή στα ΜΜΕ να δημιουργήσουν το προφίλ ενός αλκοολικού ναρκωμανή που θα πέθανε ούτως ή άλλως. Μάλιστα αρχίσαν και λέγανε και συγκεκριμένα ναρκωτικά και άλλ, που τα οποία άλλα έλεγε ο ένα, άλλα έλεγε ο άλλος χωρίς να έχει βγει καν ε, η πώς τη λένε, μωρέ, που παίρνει το αίμα και βλέπουν ε, τοξικολογική εξέταση. Μ, προσπαθώντας μάλιστα... Α, ε, ναι. Ε, ε, η είδηση βγήκε στην Ελλάδα μια εβδομάδα μετά από το Indy δημοσιεύοντα δημοσιεύοντας ε, μάλιστα και ένα βίντεο που το βασανίζουν κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ενώ η αδελφή του φωνάζει στους Μπάτσου πως είναι πρόσφατα εγχειρισμένο και πως ε, δεν έχει κάνει τίποτα. Η δολοφονία του Γιώργου έρχεται για μια ακόμα φοράνα να τονίσει Φορά να τονίσουν... ναι. την εγκυρότητα του συνθήματος, η μετανάστευση είναι της γης κολασμένη στον κόσμο των αφεντικών. Είμαστε όλοι και όλες ξένοι. Έτσι, δεν έχει σύνορα ο ρατσισμό. και είναι ουσιαστικά η διολογία του κυρίαρχου που θέλει να διατηρήσει και να επεκτείνει τα προνόμια του απέναντι σε άλλους πληθυσμούς χαμηλότερη τάξης. Το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής, τώρα για να δούμε και τις αντιδράσεις που έχουν γίνει, έτσι, Επαναλαμβάνω ότι η δημοσίευση της είδηση έγινε μία εβδομάδα αργότερα, η είδηση άρχισε να παράγεται από διάφορα αντιφασιστικά μέσα της Γερμανίας το ελληνικό ED Media δημοσίευσε ένα το βίντεο. Και λίγες μέρες μετά την προηγούμενη Κυριακή πραγματοποιήθηκε διαδήλωση κατά της αστυνομικής βίας στο Βούπερταλ με τους συγκεντρωμένους να κρατούν πανό και να φωνάζουν «Δεν θα σιωπήσουμε» ήταν φόνος, συγκάλυψη και αποκάλυψη των ψεμάτων, οι αρχές και αστυνομία είναι οι δράστε. Επιπλέον χθε, στις 13 Νοέμβρη δηλαδή, έγινε άλλη μια διαδήλωση στους δρόμους του Βούπερταλ και από το κείμενο που μοιράστηκε στην πορεία διαβάζουμε ένα μικρό απόσπασμα. Και πάλι δεν φταίει η αστυνομία του Βούπερταλ. Δήθεν όπως πάντα φταίει το ίδιο το θύμα. Όπως πάντα γιατί δήθεν ήταν επιθετικό προς τους μπάτσους. Όπως πάντα φέρεται να εμπλεκόταν τα ναρκωτικά. Όπως πάντα ένα μεμονωμένο περιστατικό. Και όπω πάντα η αστυνομία του Χάγγεν θα ερευνήσει. Και όπως πάντα, η αστυνομία του Βούπερταλ θα διεξάγει σύντομα έρευνα εναντίον των συναδέλφων στο Χάγκιν. Επειδή όπως πάντα, το ένα χέρι πλένει και καλύπτει το άλλο. Χορτάσαμε. Δεν πιστεύουμε σε μεμονωμένες περιπτώσεις, δεν πιστεύουμε στην ενοχή των θυμάτων. Το πρόβλημα είναι και λέγεται αστυνομία. Το να παρτάρεις, το να μην δείχνει γερμανός, είναι αρκετό για να πεθάνεις όταν έρχεσαι σε επαφή μαζί τους. Ο θάνατος στα χέρια της αστυνομίας δεν θα σταματήσει από μόνος του. Αλλά σε έναν σε όλο τον κόσμο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι, στέκονται ενάντια στη βάναυση κρατική εξουσία. Δεν είμαστε μόνοι και θα γίνουμε περισσότεροι. Βγείτε μαζί στους δρόμους. Κατάργηση της αστυνομίας. Αυτά. Ε, εντάξει, μας θυμίζει πολλά αυτή η υπόθεση. Ναι. Αυτή η δολοφονία μα θυμίζει πολλά. Μα θυμίζει και μια δολοφονία που... Δικάζεται η όλη η υπόθεση αυτή την εβδομάδα. Mm -hmm. και λίγες, Θα, θα έρθει σε αυτό και λίγες μέρες μετά την δολοφονία και του Νίκου Σαμπάνη, έτσι, ε, στο πέραμα. Με 38 σφαίρες από σε ένα παιδί 18 χρονών. Και για να μην περι, περιορίζομαστε και στο μικρό κόσμο μας ότι και να λέμε, α, στην Ελλάδα, ε, ο κατοαλής μας αυτό το πρόσωπο είτε με τις εργατικές δολοφονίες είτε με τη δολοφονία του Σαμπάνη βλέπουμε ότι ε, το κεφάλαιο και οι καλοθελητές του, τα κράτη ε, ε, στείλουν, ε, έχουν αισθήσει μια πολύ καλή συμμορία που αλληλοκαλύπτουν ένα των με πιο ευρύ φάσμα, Ευρωπαϊκή Ένωση, με πιο κλεισμένο φάσμα, Γερμανικό κράτος, μπάτσι του γερμανικού κράτους, μπάτσι του Ελληνικού κράτους. Είναι αυτά τα λεγόμενα think tank, ε, αλληλεοσυμπληρώνονται, μεταφέρουνε τεχνογνωσία. Και αν δεν ταιριάζανε δεν θα συμπεθεριάζανε. Έτσι ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο προέρχεται από μία ομάδα το Inflamen και τους ανθρώπους ε, που ασχολούνται με αυτό. Παιδιά που γράφουν και ερμηνεύουν hip hop ε, από όλο τον κόσμο. Ε, πάμε στην Daisy Chain και στο Rev The future is still unwritten. Το μέλλον δεν έχει γραφτεί ακόμα. Deutschland gibt keine Kohle, kein Quartier Denn der Rest von Europa wird geharzt vier passiert, genau jetzt und gerade hier wenn der Staat für die Bank für den Markt rasiert während die Agenda, Menschen Massen in die Gassen Spült dabei immer noch die Aktien in die Taschen Füllt Leute aus den Häusern, wirft und ab tot warten Technokraten auf die Wirtschaft, sagst du Was nun? Ja, ich weiß, wo ich bin und um meine Position Über dich hinaus bedeutet beide geht es los. Schreib und ich schreib hier, weil ich noch weiß, der Hauptfeind steht im eigenen Land, fang mit euch. Widerstand in euren bis für für die The future is still unwritten uh. El futuro es nuestro el futuro no está escrito The future, is still, unwritten. No. The future is still unwritten the still Es geht über still unwritten, the future is still unwritten. Mortal capitalismo. For a better world now the future is still unwritten Κοιτάτε, γύρω μου τα πάντα έχουν αλλάξει. Σε μια χώρα, ζω και χρόνια έχουν καταδικάσει κυβερνήσει. Που κοιτάνε, ο καθένα τι θα Και πληρώνουν δολοφόνου, δεν επιβάλλουν την τάξη. Ζω σε μια χώρα που δεν μα παρέχει υγεία και εισιτήρια για να φύγουμε. Έχουν γίνει τα πτυχία για μια ελευθερία με μαβαυτική ιστορία. Τώρα πετάνε χημικά λιγμένα στην πορεία. Είμαι κομμάτι και εγώ που το παζλ και, και θέλουν να με πουντεμένοι στον κόσμο του. Ήθε η θέη, ώρα να κάνουμε κάτι. Ανοίξαν το χάρτη, η Ελλάδα στο στόχο του κιόλα διμένου. Ζω στην Παγκοσμία oh, όχι άλλο ψέμα, ζητώνιστείτε mm -hmm. Αυτή είναι λίγη, εμείς πολύ συγκέντρωθείτε The future is still unwritten El futuro es nuestro, el futuro no está escrito The future is still the unwritten Αν ακόμα, όχι δεν γράφτηκε ακόμα The future is still unwritten Grenzen hinaus, für Menschen, uns The future is still unwritten Mortal for a better world Now, the future is still unwritten Lo llaman crisis, pero es el capitalismo que utiliza estos procesos para reinventarse a sí mismo Sutil engranaje de una máquina asesina El tercer mundo está a la vuelta de la esquina Cada día menos pan, pero más municiones El ejército en las calles va tomando posiciones Privilegios y poder por encima de las personas Gritos y piedras contra pelotas de goma Una familia entera en la calle se ha quedado Alguien que no podía más se ha suicidado Un nuevo luchador, torturado, encarcelado Esto tiene un nombre fácil, es terrorismo de Estado Solidaridad y apoyo mutuo en nuestras armas A veces no bastará solo con palabras el futuro será nuestro y no será el que ellos nos dicten. The future, The future is still unwritten The future is still unwritten Επιστρέφουμε Future is still unwritten Λοιπόν Και επιστρέφουμε λοιπόν με την υπόθεση που τρέχει αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια Και η δικαιοσύνη τραβάει τα μαλλιά της γιατί δεν μπορεί να βγάλει αυτό που θέλει ακριβώς Παρ' όλα αυτά διευκολύνει τους δρόμους για τους ενόχους ε, Πάμε λοιπόν να δούμε Πάμε λοιπόν στην υπόθεση της Ζάκη, όπου ο Νικόλαος Καλογριάς, ο δικαστής της υπόθεσης που εξέτασε το σώμα της Ζάκη, δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο θάνατος προήλθε από την νησχεμία συνέπεια των τραυμάτων που προηγήθηκαν με διάφορους μηχανισμούς. Ε... Αυτή η δήλωση έρχεται να καταρρίψει όλο αυτό το αφήγημα που άρχισε να από την πρώτη στιγμή της δολοφονίας να στα μέσα μαζικής εξαπάτησης περί ληστή, περί τοξικομανή, περί προβλημάτων υγείας, περί, περί, περί, περί, περί διάφορων πράγματα, και όλα αυτά ε, καθαρές το τοξιολογικές εξετάσεις. Εντάξει, εμείς το ξέραμε από την αρχή. Δεν περιμέναμε και το πιστεύαμε από την αρχή. Σε όλο αυτό όμως έρχεται ένας... ένας ακόμα άνθρωπος να πει ότι... Να, με τη δήλωσή του, τι είναι αυτά που λέτε ρε εξυγητά είδαμε, δεν περιμέναμε τίχη καλά τον τύπο και ούτε περιμένουμε και από την αστική δικαιοσύνη να δώσει πραγματικά δικαιοσύνη. Σίγουρα όχι γιατί θα προχωρήσουμε λίγο στο θέμα και θα σου πω ότι πρώτα απ' όλα στην, κατά τη διάρκεια της δίκης εκεί πέρα ήταν ο ιδιοκτήτης του μεσητικού γραφείου όπου ήταν και αυτό ε, μαζί ε, ο Αθανάσιο Χορταριάς λοιπόν. που ήταν μαζί με τον ε, σπυρίδων ε, Ποιος είναι ο, Στηρίζον... Δη... είναι ο Κοσματοπόλης ο, Κο... ο Κοσματοπόλης είναι ο Σπύρος ναι. Ο Σπύρος Δημόπουλος λέγεται Και παρέα με το Χορταριά Λοιπόν αυτός ο Χορταριάς Μπράβο γιατί το έψαχνα τώρα ε, Δεν είναι ένας τυχαίος τύπος Έχει Γαλόνια στο Στο φασιστικό κίνημα Στην Ελλάδα Έχει μάλιστα και πολεμήσει στο Κόσοβο. Μότι αρέσει να σημαίνει αυτό. Α, εκείνες τι εποχές των ε, εθελοντών. Ε, που, το... ναι, που θέλανε το. που η Ελλάδα να φτάνει μέχρι τη, μέχρι τη Μακεδονία. Ναι, είχαμε και. Ε, έχει το ελληνικό κράτο. Έχει, έχει μεγάλο το, το αίσθημα του επεκτατισμού για εκείνη την περίοδο ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Και βλέπουμε εδώ πέρα, συναντάμε ξανά έναν άνθρωπο που άνοιξε αυτή την ιστορία. Ότι δεν παρέμεινε στην ιστορία. Να δεις δεν το βρίσκονται μεταξύ. Τι είναι το, τα έχουν κατεβάσει. Ας πούμε τις προσωπικές του ιστορίες, τα δραγάθήματα. θύματα. Μέχρι να το βρεις, να πω κάτι για την υπόθεση. Ε, δεν ήταν παρόν ο ε, τον εκπροσωπούσε ο συνηγορός του ε, και επίσης ε, οι μπάτσοι που διώκονται για αυτή την υπόθεση οι μπάτσοι που ήταν μπροστά στο γεγονός είτε στη σύλληψη ε, ούτε αυτοί διω, ε, δεν διώκονται όλοι από αυτοί, διώκονται τέσσερις από αυτούς, δύο της ομάδας Ζ και δύο της ομάδας Δίας τα ονόματα τους θα τα, βρεις, θα τα βρείτε εύκολα και στη σελίδα justice Ζάκη όπου εκεί θα δείτε και την ενημέρωση από το... μπορείτε να διαβάσετε όλη την ενημέρωση από το δικαστήριο, εμείς κάπως περιγραφικά θα σας πούμε ότι ε, από τους ε, συνηγόρους υπεράσπισης των των έξι αυτών τύπων ε, έγινε έφεση για να προχωρήσουν και σε άλλη εξέταση ιατρική σε σχέση με την υγεία της Ζακ και αν θα μπορούσε και ότι όλη αυ όλα αυτή η δολοφονία ήταν θάνατος προήλθε λόγω εμ, τον, εμ, λόγω της, της υγείας που υπήρχε ήδη, που είχε ήδη η Ζακ Λοιπόν Πάντως για μένα το, το στοιχείο εδώ πέρα είναι ότι... Και εννοείται ότι το δικαστήριο το δέχτηκε αυτό. Είναι αυτό που έλεγα ότι η δικαιοσύνη διευκολύνει τον δρόμο για τους, ναι για αυτούς τους τύπους. Ότι από την πρώτη στιγμή το, το κράτος μέσα από τους ε, εφαρμοστές ε, δημοσιογράφους πήραν τη θέση των συμφερόντων τους. Έτσι ενώ σε, ε, δύο ανθρώπων ευυπόλυπτων, ε, ε, αφεντικών. Μπάτσον πρότυπο. Ναι, και εννοείται ότι ενστικτοδός βρέθηκαν απέναντι σε έναν άνθρωπο που βλέπανε ότι βρίσκεται στο περιθώριο του χαριτωμένου τους κόσμου. Λοιπόν, το βρήκες αυτό που έψαχνες. Όχι, μωρέ, θα το πιάσουμε άλλη φορά. Το έχουν, 네, να τα να έχουν κατεβάσει, ξέρεις, θα παίζουνε και τέτοια, τώρα, δεν πειράζει. Αυτά για την υπόθεση της συγκεκριμένη, ε, ενημερωθείτε περισσότερο γι' αυτό. Ένα αλλιώτικο παιδάκι, ήταν ο Ζάκ. Και θα μας το εξιστορίσει ο Παβλίδης Με τους b -movies. Πάνω σε όλα αυτές τις θεματικές που έχουμε αναλύσει ως τώρα και έχουμε πει να διαβάσουμε και ένα αφαιρετικό κάπως, μια αφαιρετική παράγραφο έτσι που ονομάσαμε το μεγάλο μας τσίρκο. Σε όλα αυτό δεν θα έλειπε λοιπόν το μεγάλο μας τσίρκο. Με δημοσιογράφου Ζογκλέρ στη Συγκάλυψη που όταν χρειαστεί καταδικάζουν τη βία από όπου και προέρχεται. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις καταδικάζουν το θύμα. Πολιτικούς θηριοδομαστές προβάτων και εμεί θεατές σε μία όχι και τόσο καλωστημένη παράσταση, αφού οι φωνές κάποιων από μας, από το κοινό, τους προκαλούν εφήδρωση. Στέλνουν τους μπράβου να μας βγάλουν από την παράσταση και να μας πάνε στα κλουβιά. Σε αυτή την παράσταση θα συμμετέχεις είτε σαν θεατής, είτε σαν... Έκθεμα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε Το όνομά μου είναι το δικό σου Από σπύρο γραμμένο. Και θα προχωρήσουμε παρακάτω στις θεματικές μας Το όνομά μου είναι Μιχάλης Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω. Το όνομά μου είναι Νίκος από το 91 ακόμα αντέχω. Το όνομά μου είναι Κάρλος και έχω δύο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα. Yeah. Το όνομά μου είναι Αλέξης yeah. είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα. Yeah. Το όνομά μου είναι Σαγζάτ, yeah. και ακόμα δεν μπορώ να βρω την αιτία. Το όνομά μου είναι Μπερκίν yeah. περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία. Το όνομά μου είναι Πάβλος. Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν οι και μπάτσι μαζί. Το όνομά μου είναι Τζορτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Το όνομά μου είναι Βασίλης κι α μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάνω. Μπορεί να έχει αφουστά το όνομά μου να ξέρει. Την ιστορία, Μαμα θέλει αφένει τα θύματα στον δρόμο. Τη λες τα βάρκα στι πλατείε και στα στέκια οι αλήτε. Και την αλλάζουν εκείνοι που μοιράζουν τρόμο. Είμαι εγώ που με δικά δημοσιογράφοι. Πω για την μπάλα ένα μπουκάλι, πως μου βάλαγα κάτι μα. Ότι αν θέλουν το όνομά μου θα το γράφουν οι τύχοι. Θα είμαι εκεί όσο χρειαστεί για να μην κλείσουν αιμάτι. Έχει ένα σύνθημα, τρακουν, διέθευση σε γραφητά. Έχει να μια σμάνα στο αδερθό μου το πιόμα. Έχει να να κοίτω με από κόλο φυλά έχει να λείπας, μα να βγάλει λουλούδια το χώμα Μα αν με τι θα ήθελα στα αλήθεια να γίνω Και που θα δούσταρα να βρίσκομαι εντούτη την ώρα Θα θέλα σε μια παραλία με τους φίλους να πίνω Και να φιλείς τον άνθρωπό μου να χαρίζομαι φόρα Και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για έναν από του πιο επίδοξους Ζογκλέρ. Ένα από τα μεγαλύτερα δημοσιογραφικά ταλέντα της εποχής, με δηλώσεις που προκαλούν άμεση εκένωση στο μάχου, όπως ότι οι στη θα πρέπει να υπογράφουν να μην μπαίνουν σε μεθ, ή ανεμβολια ανεμβολίαστοι ηλικιωμένοι να μην παίρνουν σύνταξη. <Κι> ότι σοβαρεύει η ελληνική λύση του Βελόπουλου, με πατρικές συμβουλές στον ε, Κασιδιάρη το 2017, ότι πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να μην σας πιάνουν στο στόμα τους. Ε, με δηλώσεις ε, όπως ότι οι φτωχοί είναι τεμπέλιδες που θέλουν δύο κατοστάρικα επίδομα φτώχεια να ζήσουν και όλη τη μέρα να τον κουδουνάνε. Μαντέψατε για ποιον λέμε. Αν δεν μαντέψατε να σας πω θα το πάρει το ποτάμι. να τον πάρει το ποτάμι. Σάλτα. Πορντοσάλτε, σάλτα, πρωτεργάτης στο ξέπλυμα του, φατισ... του φασισμού, δικαστής της βίας που προέρχεται γενικά. Έκανε άλλη μια δήλωση όπου μας εξηγεί ότι είσαι καταδικασμένος σε θάνατο αν μηχανάκι, Οπότε να μην έχουν παράπονο, λέει, να μην έχουν παράπονο οι συνάδελφοι του, του Δημήτρη ε, που έφυγε που σκοτώθηκε το σκοτώσανε 31 Οκτώβρη ε, ότι δήλωσε ότι η οδική συμπεριφορά των επαγγελματιών οδηγό δικύκλου δεν του αρέσει γιατί πέφτουν πάνω του κάποιες φορές και κάπως δεν ξέρω μάλλον καταλήγει η άποψή ότι ο 21χρονος αθώθηκε γιατί ε, πάνω σε αυτή τη λογική, ότι ένας 29χρονος χωρίς δίπλωμα πέρασε τρία κόκκινα και σκότωσε έναν διανομέα... Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι ο, την ίδια λογική έχει με τους δικαστές ο Πορτοσάλτε. Εμείς δεν περιμένουμε όμως κάποιον Πορτοσάλτε, δεν θα περιμένουμε κάποιον Πορτοσάλτε. Περιμένετε εσείς την άποψη του Πορτοσάλτε, όχι. Ξέρα, είδη, εννοώ, λοιπόν, θα πήγαινε εσύ σε τσίρκο ποτέ που θα έπαιζε ο πορτοσάλτε Α, ιδίας και τι Είμαστε σε αυτό το τσίρκο Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι αφιερωμένο στον Άρη Από τον συνάδελφό του Και τώρα βλέπουμε, αγαπημένο αφώ, του αφώ, παιδί Και Δεν είναι καθόλου αστείο. Ε, Ξυλοτσιλό και καράτε στον Άρη Πορτοσάλτε του Καράτε και ξύλω στον Άρη Πορτοσάλτε του Ξυλοκυκάρατε, στον του και ξυλώσει στον Άρη Πορτοσάλτε του καράτο και ξυλώσει στον Άρη Πορτοσάλτε του Καράτε και un ariporto salte un ariporto salte un ariporto salte un ariporto salte un ariporto salte un salte quello che salte un ariporto salte un ariporto salte salte Αϊδία, μεγάλη αϊδία. Κομματάρα που εμψύχνω. Δεν ξέρω τι, τι στα δύο ήταν χειρότερο. Τι από τα δύο. Λοιπόν. Πάμε να, να πούμε τώρα για ένα θέμα γέφυρα ανάμεσα στα δύο. Γιατί είχαμε άλλο ένα τύχημα εργατικό στον Βόλο. Με διανομέα φαγητού. Ευτυχώς αυτή τη φορά δεν μετατράπηκε σε δυστύχημα τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα 20χρονος ο διανομές, η food η εταιρεία είχαμε μιλήσει και στις προηγούμενες εκπομπές για τον αγώνα των εργαζομένων σε αυτή την εταιρεία ε, και ο οποίος έπεσε με το μηχανάκι που οδηγούσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο όπου είχε παραδιάσει το στόπ σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιογκεφαλική κάκωση ο 20 μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και διασωληνώθηκε εκτός μεθ γιατί τα νοσοκομεία έχουν γίνει μονοθεματικά κατά του κορονοϊού και να εύχεσαι να μην σου συμβεί τίποτα και να χρειαστεί να πας Στραβοκατάπια oh. <laughs> Εδώ, ηλεκτροσοκ, καλύτερα Μια μέρα νωρίτερα από το τραγικό συμβάν, η αναρχική συσπήρωση Βόλου μέσα από το site της, δημοσίευσε ένα τηλεγραφικό κείμενο όπου ανέφερε προφητικά. Στο νοσοκομείο Βόλου ένας γιατρός αντιστοιχεί σε 120 ασθενείς. Κραυγή αγωνίας από τους γιατρούς. Εφιαλτική κατάσταση με ανθρώπινες ζωές να παίζονται κορώνα γράμματα. Η και καμιά ασφάλεια ασθενών. Το νοσοκομείο έχει καταρρεύσει. Άμεσα Πρέπει να μεταφερθούν ασθενεί σε άλλα νοσοκομεία. Μεγάλο πρόβλημα και με το οξυγόνο. Σαν συσπήρωση, σήμερα κάναμε παρέμβαση στο τοπικό νοσοκομείο εν ώψη τη άφηξη του Υπουργού Υγεία. Από πάνω, διώξημο γιατρών και νοσηλευτών με πρόσχημα την πανδημία. Το νέο λοιπόν μότο των εξουσιαστών κανένα ουσιαστικό μέτρο πρόληψη και εχνηλάτησης Το μόνο παρόν και μέλλον που επιφυλάσσουν είναι εγκλεισμό, περιορισμοί, πρόστιμα. Φασιστικές μέθοδοι και εξαγορές. Η νέα κανονικότητα. Δικό μας όπλο απέναντί τους είναι η ταξική αλληλεγγύη. Κάθε Δευτέρα είμαστε συντονισμένοι τι λουγιά μαθέ κατά τι 8 η ώρα. Θα και αυτά. Λοιπόν, θα ακούσουμε σπονταρο, σποντι, ε, με και ευχόμαστε το παιδί να ε, αναρρώσει βέβαια, βέβαια. όσο μπορεί σε αυτή τη συνθήκη και Ο... υγεία σε όλου μας παιδιά και οργάνωση και ξύλο και καράτε σε κάθε πορτοσάλτε σε κάθε πορτοσάλτε όμως έτσι Βέρια σε πλατείε. λυγισμένοι από τις ανησυχίες καπνίζουνε χυμά τσιγάρα και προσέχουν τις γωνίες λένε πάλι από Δευτέρα πως θα κόψουν τις χημίες κατέβαζω ένα τετράστιχο τίγκα μα από τότε έχουνε μήνυμονιουλές και αριθμίε. Το τράσο να μιλά για ειδική. Κατρό πάκια που θα δει να στου μπάτσου πληροφορίε. Αυτό το μάλλον έχει ακούσει ότι δεν βγήκε από το σώμα μου. Δύο δεκαετίε Σε χαρέ και δυστυχίε. Τα χαμηλέ μου χαρτιά με κέντουν στι γνωρίμίε. Ξεκινάμε με να γιάρτα λιώνε με τα κυπαλίε. Με ξυπνάει και μου λέει κόψε τι κινοτυπίε. Λένε νιώθουν τα ράπμα με τρώνει αμφυολογίε. Πλέκια σκηνιά των καιρών μέσα σαν κάθυνέ και ματώνε τα πάστα. Σα μανάδε εκυβείε. Όσοι φύγανε και τρέχανε στον δρόμο θα αργήσουν. Μτρέχανε εξαφανιστούν γρήγορα να γυρίσουν. Δεκαπεντάχρονοι θέλουν κόσμου να κατακτήσουν. Έγιναν τριαντάχρονοι που πίνουνε για να μιλήσουν. Ε, εσύ που λύσουν δεν γράφουν για να αγγίξουν. Γράφουν για να αποδείξουν και να του χειροκροτήσουν. Για μου θα κοιτώ να ακούει αν τα αποφασίσουμε. Να βγούμε στο μπαρκόλι, το μάντσι να ακολουθήσουμε. Μαλακίε, σιγά μην κονατίσουμε. Γράφουμε, δεν ελπίζουμε. Σπάμε, πια δεραγίζουμε. Σκάνα το έχω Μιξαρέ, να το λήξουν. Έχω ένα κακό προέστημα από την ώρα που ξηπνήσαμε. Yeah. Ο κόσμος θέλει χαζομάρες, Θέλει εύκολε μπάρε. Τροκιαφράγκα με έχω πέντα ροδεκάρε. Η ελληνική χυποψικινή είναι τίκα στου Με μίσο για τι γυναίκε μαξιγιούνται οι μανάδε. Σταθούν δύσκολε εβδομάδε για τη φυλή στι κυκλάδε. ώρα με αγενείς πελάτε. Κάνει υπομονή για να μην μα γράψουν οι φυλάδε. Στο νησί για τους εργάτες, δεν του εργάτε Μεσά στη ζέστη τραβάμε τα λεπωρία Επόμενος σταθμός η μιζέρια, η ουτοπία Ασθενείς ένα αμαρτία κι η γη είσαι εν μετάνεία. Μα μετάνιωσα μόνο για όσα δεν έκανε ηρωνία Και το τραβάμε μέρα νύχτα να το βγάλουμε μα αυτά τα λίγα πρέπει να τις καπουλάρουμε Γράφω ράψα 22 Σαν να κάει κας blackjack είναι αστείο Δεν κερδίζει το δελτίο η αγαπημένη μου ενότητα Υγειονομικό Apartheid Κάθε εβδομάδα και καινούρια πράγματα, δεν έχουμε κανένα παράπονο Το κράτος δεν μας αφήνει πούτε μια στιγμή να, να σκεφτούμε ότι, ξέρεις, υπάρχει κάτι άλλο εκτός από τρομοκρατία Και εννοείται και κοινωνικός κανιβαλισμός. Κοινωνικός κανιβαλισμός που συνεχίζεται ενάντια σε όσους αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο, αλλά όχι μόνο, έτσι. Μία παρένθεση πριν ανοίξουμε το θέμα, ναι. το οποίο έρχεται σαν φλασιά. Ε, στις αρχές της όλης αυτής της παράνοιας με τον COVID, που υπήρξε ένα πέρασμα έτσι από Αθήνα και από μέσα μαζική μεταφοράς, που άκουγες άνθρωπο να βήχει και κοιτάγανε όλοι στραβά. Ναι. Ε, έχουμε προχωρήσει παρακάτω, κόπηκε αυτό με το βήχα και πάμε στο, στο μεγάλο αγώνα ανεμβολίαστοι vs εμβολιασμένοι. Ναι. βέβαια δεν είναι τώρα για να τα λέμε δεν θα πρέπει να είναι ανεμβολιαστοι vs εμβολιασμένοι. Σίγουρα αυτό θέλουν να μας πασάρουν, αυτό θέλουν να... Να, να φέρουν τη μία ομάδα, σε εισαγωγικά ομάδα, εναντίον τη άλλη, ε... ώστε να πετάξουν από πάνω τους τι ευθύνε τους, Αυτό είναι ο κοινωνικό Έτσι, Δεν είναι μόνο αυτοί που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, είναι απάτη, <laughs> εξαπάτηση φυσικά το μεγάλο μας τσίρκο. Ναι. Με το μακρύ χέρι, τους μπάτσους που... εντάξει εγώ τη δουλειά μου κάνω ρε φίλε. Οπα. Και... βάζουν στο τρυπάκι αυτό και του εργαζόμενους πλέον. Να τα. Που πέρα από τη δουλειά τους πρέπει να κάνουν και τους μπάτσου. Ναι. Ναι. Έχουμε ναι. έλλειψη, είπαμε, είναι το, το επάγγελμα του μέλλοντος. Ένα υβρίδιο μπάτσου, μικροαστού, ένας μπάτσο χωράει πουθενά για αυτές, τις... ναι. για αυτές τις συνθήκες που διαμορφώνουν. Θυμήθηκα το κομματάκι, το ελληνικό σκότωσε τον μπάτσο που έχεις μέσα σου. Θέλες πάντων, οι ανεβολιαστές λοιπόν και όσοι σαρνούνται να δείξουν τα πιστοποιητικά δεν θα μπορούν να μπαίνουν μέσα σε καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζα και άλλα. Ενώ σε καφετέρια και ταβέρνα... Ούτε απ' έξω να περνά. <laughs> Έτσι, και ενώ ο παραλογισμό συνεχίζεται, τιμωρώντα τα κομμάτια του πληθυσμού, που στην τελική μέσω των τεστ γνωρίζουν πολύ καλύτερα την υγειονομική του κατάσταση σε σχέση με ένα εμβόλιο που χάνει τη δράση του μέσα σε πολύ λίγου μήνε, κράτο και μημιέ, δείχνουν ω υπεύθυνου για τα κρούσματα και του θανάτους του ανεμβολία του. Έτσι, και κάθε εβδομάδα τα πράγματα γίνονται όλο και πιο ζώρικα. Σε λίγο δεν θα μπαίνουμε ούτε σε λεωφορεία. Σε λίγο δεν θα πηγαίνουμε ούτε σε μαγάζι για να πάρουμε ήδη πρώτης ανάγκης, αν και σε ερώτηση του ποιος είναι αυτός ο, ο φασίστας, ο υπουργός, ο Πλεύρις... ή ο άλλο της ανάπτυξη ο Γεωργιάδης, δεν θυμάμαι τώρα, τους μπερδεύω, ε, τον ρωτήσανε και γιατί δεν ε, κάνατε τα μέτρα και στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή να μην μπορούν να μπουν εμβολιαστή στα σούπερ μάρκετ. Λάου, λάου, λάου. Ε, ε, Ναι, έτσι. Ε, εννοείται η ερώτηση, η φοβερή ερώτηση, έτσι από έναν ε, υπάλληλο των Μεσομαζικής Εξαπάτησης, φοβερή ερώτηση, καταπληκτική και απάντησε, ναι φυσικά το έχουμε στο μυαλό μας και ήταν ε, ε, να το πάρουμε αυτό το μέτρο, αλλά μετά σκεφτήκαμε ότι ξέρεις είναι και αυτοί που δεν έχουν κάνει, που δεν κάνουν rapid test, προφανώς εννοεί άπειρου ανέργου που έχει η ελληνική κοινωνία και δεν ξέρω εγώ τι άλλους και και χίλια και σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να έχουν και αυτή μια πρόσβαση στα είδη πρώτη ανάγκη. έτσι, για την επιβίωσή τους. Τι καλός, τι καλός για αυτή την εβδομάδα, θα δούμε την άλλη εβδομάδα τι θα πει. Λοιπόν, γνωστές οι συνταγές που θα εφαρμόζουνε βασίζονται στην καταστολή και ονομάζονται δίθεν lockdown, έτσι. Δίθεν lockdown, γιατί εντάξει ουσιαστικά τα lockdown είναι... Είναι η απαγόρευση κυκλοφορία μετά, μετά από κάποια ώρα, είναι το να μην πας στα μαγαζιά, στα κινηματογράφο ενώ μια χαρά λειτουργούν τα εργοστάσια και όλα αυτά, τα λέμε και θα τα ξαναλέμε όλα αυτά ε, Και lockdown, φέρε lockdown στο λαό γιατί το ζητάει η κοινή γνώμη Ποια είναι η κοινή γνώμη ε? αν, αν αναρωτιέσαι ότι είσαι στην κοινή γνώμη η απάντηση είναι όχι η κοινή γνώμη δεν είναι τίποτα άλλο από ένα εργαλείο άσκησης πολιτικής που φέρουν και δημιουργούν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Παρεπτόντως για την ερώτηση που έκανε ο δημοσιογράφος, ε, αυτό που βλέπουμε, αυτό που δεν ξέρω, εγώ το παρατηρώ κάπως το κάποιο διάστημα τώρα, ότι οι δημοσιογράφοι κάνουν προτάσεις στη ναι, κυβερνήσεις ναι, ναι, πλέον. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι πολλές συμπάντες που παίρνουν λεφτά αυτή η τύπη. Από το κράτο, από εταιρείε. κ.τ.τ. Λοιπόν, εμ... τώρα. Να πάμε λίγο σε ένα. Λοιπόν. Ε... Περιαφεντικών ο λόγο. Περιαφεντικών ο λόγος σε όλη αυτή τη συνθήκη. Γιατί. εντάξει. Υπάρχουν και αντικρουόμενα συμφέροντα. Δεν δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και και τα κανάλια. Άμα δεν τα ταΐζουν, ε, γαυγίζουν. Ε, ε. <laughs> Ωραίο αυτό, αν δεν τα ταΐζουν, γαυγίζουν. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτού που ονομάζεται κοινωνικός αυτοματισμός, ε, διαβάσαμε τα αιτήματα των αφεντικών στην εστίαση, που ετοιμάζουν ε, κινητοποιήσεις στις 16 Νοεμβρίου, την Τρίτη, η επαναστατικότητά τους ε, ανα, ε, αναπτύσσεται στο να ρίξουν την ευθύνη σε οποιοδήποτε άλλον εκτός από το κράτος. Τα τρία βασικά τους αιτήματα που ξεχώρισαν ήταν ότι τα πρόστιμα πρέπει να τα πληρώνουν οι πελάτες τους, uh -huh. ότι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θέσουν σε αναστολή τους εργαζομένους τους και περισσότερα φράγκα. Τέλεια, ε. Δηλαδή... Για τα λεφτά τα κάνουν όλα. <laughs> ναι, ναι. Όχι εγώ, ο πελάτης μου, έτσι, δεν με νοιάζει τώρα, να κάνω καμιά κριτική, ας πούμε. κάποιο πρέπει να πληρώσει το πρόστιμο, ωραία, κάποιο πρέπει να πληρώσει το πρόστιμο. Εγώ, όχι εγώ, ο πελάτης μου και τι τον... Πού <laughs> πήγε αυτό το πελάτης είχε πάντα δίκιο, είδε πω αλλάζει <laughs> <laughs> <laughs> ανάλογα με τις συνθήκες. Ναι, ωραίο. Και, και επίση, δωσε μου, ρε φιλε, και τη δυνατότητα να βγάλω σε αναστολή τον εργαζόμενο μου. Στην τελική, άμα δεν μου το δώσει, να τον απολύσω κάτι, να γίνει τέλο πάντων. Και επίση, δεν μου φτάνουν και τα λεφτά, ρε φιλε. Να πούμε ότι για την περίοδο που παίζανε οι αναστολέ εργαζομένων, υπήρχαν και περιπτώσει αφεντικών που τρώγανε τα λεφτά από τι αναστολέ. Ναι. Σωστό και αυτό. Ωραία. Υπήρχαν διάφορα, διάφορα περιπτώσει. Και βάζανε του εργαζόμενου να δουλεύουν. Ναι. Έτσι. Έχεις κάνει και μια έρευνα, βλέπω, εδώ πέρα, για τα φράγκα που πήραν τα αφεντικά. Καλύτερα να μην το λέγεις. Λοιπόν, θα δούμε κάποια στοιχεία για τα φράγκα που έχουν πάρει έως τώρα, τους τελευταίους αυτούς μήνες, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Αξιόπιστα τα στοιχεία. Ναι. Γι' αυτό φορτώθηκα την έρευνα αυτή γιατί την έκανα εγώ. Ε, στον πρώτο κύκλο της επιστρεπέας προκαταβολής ενισχύθηκαν με 52.490 ε, 52, ε, επαγγελματίες και επιχειρήσεις με το ποσό των ε, 601.000 ε, εκατομμυρίων ευρώ 602 τέλος πάντων ε, Μισόδης πες ρε παιδί και λίγο παραπάνω ε, Κόψε κάτι, κόψε κάτι κόψε κάτι, ε. ας τα πούμε όπως είναι Λοιπόν, στο δεύτερο κύκλο ενισχύθηκαν με ε, ενισχύθηκαν 89.000 επιχειρήσει, 90.000 κοντά, ε, ε, με το ποσό του 1 δις ευρώ. Ε, Πε τα όλα, όλα. 1,259. 1,259. Έτσι. Δύο δι λοιπόν μέχρι τώρα. Πάμε, ανεβαίνουμε. Στον τρίτο κύκλο ενισχύθηκαν 101.522 ε, 101 δικαιούχοι. Με το ποσό του 1,5 δι ευρώ. Ε, οπότε πάμε στα 3,5 δι. Κάνει. Βάλε το, το κομπιουτεράκι. Να σου βάλω το να το βάζει. Στο περίπου. Στο Ελά, 3,5,10. Πάμε. πάμε. Στον τέταρτο κύκλο. Παιδιά, έχει 7. Ναι. <laughs> Στον τέταρτο κύκλο, οι ενισχύσει έφτασαν στα 2,174 δι ευρώ. Για 447.000 επιχειρήσεις 5.700 δις Να τα αφήσω Όχι Βάλε κι άλλο Στον 5ο κύκλο το ύψο των ενισχύσεων ήταν 1.250 δις Για 361.505 επιχειρήσει και επαγγελματίε. 7 δις Στον 6ο κύκλο βάλε κι άλλο Στον 6ο κύκλο το ύψο των ενισχύσεων ήταν 524.600 εκατομμύρια ευρώ Σου κόβω τα 6 7.5 δις Ωραία Και στον έβδομο κύκλο το ύψος των ενισχύσεων ήταν τα 945,8 εκατομμύρια ευρώ Για 297.621 επαγγελματίε και επιχειρήσεις 8.5 δις Και περιμένουμε και άλλους κύκλους γιατί είχε επιτυχία αυτή η σειρά Αχα. Έκανε πολλά φράγκα Και okay, ε... τι φράγκα είναι αυτά ρε φίλε? Να δούμε, λοιπόν, όλα αυτά τα λεφτά είναι μάλιστα ένα κομμάτι από όσα πήραν, μιας και δεν υπολογίζονται, άλλε δημοτικές και περιφερειακές ενισχύσει. Ναι, γιατί είναι πολλά και τα εκατομμύρια που έχουν μεταφερθεί σε δήμους και περιφέρειες και ε, ε, που α, τα μοιράζουν ανάλογα με τα συμφέροντά του, όπως πάντα είναι θέμα, γιατί εντάξει δεν είναι μόνο να εκλεγούν οι βουλευτάδες, πρέπει να εκλεγούν και οι δημαρχαίοι και οι περιφερειάρχες. Εννοείται. Από αυτά τα λεφτά θα χρειαστεί να επιστρέψουν πίσω ανάλογα τη δηλωμένης χασούρας που είχαν το 25-50% σε μια ημερομηνία που συνεχώς αναβάλλεται. Οκ, okay, δηλαδή εσύ δηλώνει, λέμε τώρα ότι έχεις χασούρα 70% του τζίρου σου. Το 25 με το 50% πρέπει να το επιστρέψεις από αυτή τη χασούρα Το 25% ας πούμε έτσι πρέπει να επιστρέψει. Δηλαδή παίρνει 100 χιλιάρικα επιστρέφεις τα 25 χιλιάρικα Καλά ακούγεται έτσι. Και μάλιστα ακόμα δεν έχει φανεί και πότε πρέπει να τα επιστρέψει αυτά Και αναβάλλεται ε, Και αυτή τη στιγμή είναι από, το, από τα αιτήματα των αφεντικών είναι να αναβληθεί επαόριστον. Ναι, εντάξει δεν είναι άσχημα, γαμό, έτσι. Την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να ζουν με επιδόματα πείνα. Όσε τα παίρνουν τουλάχιστον, έτσι, γιατί όλα αυτά τα παραθυράκια και δεν ξέρω εγώ τι, είναι αν σου κάτσει, τζόκερ είναι η φάση, πάντα. Είτε στη φτώχεια, είτε στον πλούτο. Αν σου κάτσει. Να πούμε για τους εργαζομένους στον κλάδο της εστίασης και όλας, ένα που έχουμε ξεχάσει να αναφέρουμε είναι ότι οι, εργαζόμε... οι εποχικοί εργαζόμενοι στην εστίαση που δουλεύουν σε ξενοδοχεία είτε σαν... σε προσω... ε, δουλεύουν προσωπικό στα ξενοδοχεία, φέτος δεν δικαιούνται τα επιδόματα που παίρνανε τα χειμερινά ε, ε, επιδομα ανεργίας ε, και ε, επιδομα εποχικού εργαζόμενου διότι πέρσι δεν είχαν ένσημα επειδή ήταν σε αναστολή. Ναι, αλλά Λες επιστρέψα... και το επιλέ... ήταν στο χέρι τους. Ναι, επιστρέψαμε. Πλέον όμως αυτό που ζούμε είναι κανονικότητα. Λέει, η φτώχεια μα είναι κανονικότητα πια. Από εδώ και πέρα αυτή είναι η βάση. Από εδώ ξεκινάμε. Και την ίδια στιγμή που ρεύμα και πετρέλαιο είναι απλησίαστα, όπως και τα τρόφιμα πρώτη ανάγκη έτσι δεν ξέρω αν ε, ασχολείσαι να να τρως <laughs> <laughs> να, να βλέπει τι έχει, τι γίνεται εκεί έξω εντάξει, δεν πηγαίνω και πολύ συχνά στο σούπερ μάρκετ ναι. καλύτερα όμω να πάω σύντομα γιατί μετά θα μπαίνω με θα πρέπει να μπαίνω με πιστοποιητικό φρονιμάτο mm. ε, ε, λοιπόν ah. και Εντάξει, μέσα σε όλη αυτή τη συνθήκη της, της, παρα, της πανδημίας παράνοιας... Έχουμε και δράσεις. Έχουμε και δράσεις. Ωραία. Έχουμε τις δράσεις από την πλευρά του κράτους που με έναν, με έναν τρόπο προσπαθεί να φέρει σιγά σιγά τους μπάτσου στα πανεπιστήμια. Αυτή η μπάτση... Αυτή η περίοδο δεν προέρχονται από τις, σχολε... από τις μπατσοσχολές, αλλά προέρχονται, προέρχονται από εταιρείες security. Mm -hmm. Εγώ ο, μ' αρέσει να λέω ότι βγάλανε την μπλε στολή και φορέσαν την άσπρη στολή. Ναι. Ε, Τσεκα τα στα πανεπιστήμια. Πόρτα. Mm -hmm. Είσοδο. Ναι, το έχουμε ξανά αυτό το πράγμα. Μπήκανε μέσω, μέσω νοσοκομείου οι mm -hmm. μπατσοσχολές στα πανεπιστήμια. Και την Παρασκευή προχθές, 12 Νοεμβρίου, το αναρχικό στέκι φιλοσοφική έκανε παρέμβαση στην είσοδο της σχολής στην Αθήνα με ανάρτηση πανό και μοιράζοντα κειμένων σχετικά με τη στρατοπέδευση των ιδιωτικών υπαλλήλων που αλλάβαν τα χρήση security. Και από το κειμενό τους διαβάζουμε... Στι τελευταίε εβδομάδε, ιδιωτικοί υπάλληλοι με χρέη security έχουν στρατοπεδεύσει στην είσοδο τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και πραγματοποιούν ελέγχου πιστοποιητικών εμβολιασμού ή rapid test και ταυτοπροσωπίε. Η αποδοχή αυτή τη συνθήκη δεν συνεπάγεται αποδοχή μέτρων προστασία από τον υπαρκτό κίνδυνο μόλυνσης από τον κορονοϊό. Καμιά δουλειά δεν έχουν εξωπανεπιστημιακή security να ελέγχουν τα στοιχεία των φοιτητών και των φοιτητριών, να σχηματίζουν αλυσίδα και αναπόφευκτα ουρέ συνοστισμού στην είσοδο. Καμιά θέση στα πανεπιστήμια των αγώνων δεν έχουν οι έλεγχοι στι εισόδου. Οι ταξικοί αποκλεισμοί όσων δεν μπορούν να πληρώνουν 20 ευρώ την εβδομάδα σε rapid test και όσων έχουν εμβολιαστεί και δεν αποδέχονται την ταυτοπροσωπία στην είσοδο, σεβόμενοι την ιστορικότητα τη ελεύθερη πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο και την κοινωνική έννοια του πανεπιστημιακού ασύλου. Αυτή η συνθήκη αποτελεί προθάλαμο ερχομού μια ακόμα πιο μεθοδική πρακτική ταυτοπροσωπία, βλέπε μπάρε εισόδου. Καθώ και στρώσιμο έδαφο για τον ερχομό τη Πανεπιστημιακή Αστυνομία, γι' αυτό και πρέπει να ανατραπεί. Να καταργήσουμε στην πράξη αυτή τη συνθήκη που διαμορφώνεται στα πανεπιστήμια και τα όσα μπορεί να συνεπιφέρει στο μέλλον. Να οργανωθούμε και να αγωνιστούμε για ελεύθερη πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο για να μην νομιμοποιηθούν οι ελέγχοι στοιχείων και ταυτοπροσωπίε για την υπεράσπιση του Πανεπιστημιακού Ασύλου και τον αγώνα. Απέναντι στην πανδημία και τελειώνουμε δεν υποστηρίζουμε ούτε την ατομική ευθύνη λάστιχο ούτε πρεσβεύουμε το να κάνει ο καθένας και καθεμιά ότι γουστάρει αδιαφορώντα για τις επιπτώσεις της μετάδοσης του κορονοϊού. Η αλληλεγγύη και η συλλογική αυτοπροστασία είναι θεμέλιος λίθος της αξιακή μα αντίληψη, μακριά από ατομικιστικές διακήρυξεις και ανορθολογικά θεωρήματα. Μας είπε το αναρχικό στεκή φιλοσοφική. Είναι ωραίο να διαβάζουμε και ένα κειμενάκι, έτσι, γιατί τα παιδιά α, προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσμο, όλοι μας βασικά προσπαθούμε. Υπάρχουν ομάδες που, α, έτσι, για να μην λέμε και ότι δεν λέγεται τίποτα για αυτά που ζούμε. Πρέπει ναι. να κατανοήσουμε όλα αυτό το πράγμα που στείνεται απέναντί μας, για να το Όσο και αν έχουμε αντιφάσεις, όσο και αν πολλά σημεία δεν φαίνεται να συγκλίνουν, είναι ένα καινούριο μέτωπο, ο καινούριος θαυμαστός κόσμος. Το δόγμα του σοκ έχει εφαρμοστεί άπειρες φορές από, από τους πάνω, από, τα, από αυτή την χρόνια φιλία κράτους και αφεντικών. Ε, και πάνω σε αυτή τη λογική υπάρχει και η πανδημία και του φόβου που έχουν διασπείρει αλλά απέναντι σε αυτή τη λογική θα σταθούμε όπως σταθήκαμε και άλλες φορές χρονικά εντάξει θα έχουμε να τα λέμε αυτά θα να τα λέμε. έτσι δεν μας αφήνουν yeah. <laughs> θα μας βρούν μας εδώ πέρα ξέρω εγώ ρε φίλε τουλάχιστον ε... Έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Πάμε να ακούσουμε ένα δικό μας σύνομοσιολόγο που τα έγραφε αυτά πριν πρώτου. <laughs> τα είχε προβλέψει, <laughs> τα είχε πει. <laughs> τα είχε πει ο Dr. Creep. Είναι ο δικός μας Παΐσιος. <laughs> ο Dr. Παΐσιος. <laughs> <laughs> Dr. Creepaceous. Creep. Cringe. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> pandemic. Pandemic από τον Dr. Creep. <laughs> Πάμε. powerful storm and there's always this uh, this dark thick rain like like fresh motor oil storm started something happened his face his eyes were, were uh, different. they tried to evacuate the city as so it was already too late the infection is everywhere the virus is harvesting what do you mean eight seven, and three begin after for the lab of the first war with vaccines making doctor week of the pandemic dreams We are the deep black death Smallpox, mutated disease Flu shot propaganda For all population The troops avoid the prey It might have seemed to turn the room It's now where born with five storms signal our doom The death returns With the pissed off zombie moves The system Equipped with UAG. With the roundup up Survivors in the cold facility Watch the process of terror From the hill near the stream I remain in the gas mask I still filter my water clean This isn't past tense so on the plague If bad things Couldn't be eradicated Like smallpox in action The world is now at the start of the influencer pandemic. He started his writing, he was in the street. We'll Ώρα για ανάπτυξη και πολιτισμό. Πάμε μια βόλτα στα Εξάρχεια. Εικόνα yeah. από το μέλλον. Οι δρόμοι των εξαρχιών καθάρισαν επιτέλους με συστηματική χρήση αντιγραφίτη, που προσφέρει ο Δήμαρχός μας ενώ οι νέοι ένοικοι των γραφικών ιστορικών δρόμων μπορούν να απολαύσουν την ασφάλεια σε μια περιοχή που είναι η αιχμή της διασκέδασης και της διανόηση στο κέντρο της Αθήνας. Συχνώς θα μόνα στον διάσημο καφέ ο Πλεύρης που με στεντόρια φωνή κάθε φορά που τον ευχαριστούν φωνάζει «Εγώ σας το έλεγα» και όλα αυτά χάρη στην επιμονή των ιδιοκτητών να αξιοποιήσουν τα κινητά τους με τον καλύτερο τρόπο σε συνδυασμό με την κατασκευή του μετρό που έκανε εύκολη την πρόσβαση στην καρδιά της πάλεποτε ποτέ απροσπέλαστης περιοχής. Την τετάρτη λοιπόν το πρωί Χωρίς πλάκα έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα συνεργεία που πρόκειται να κατασκευάσουν τη στάση του μετρό στα εξάρχεια. ήπουλα σχεδίασαν την υπόγεια σειραγγά που μέσα από αυτήν μια μέρα θα βγουν στην επιφάνεια εκατοντάδες στρατικοποιημένες μονάδες καταστολής παρέα με περίεργους μικροαστούς που θα χέσουν συντηρητικά στο κουφάρι της Επανάστασης. Χωρίς πλάκα μαζί τους φέρανε και τις πρώτες μπουλντόζες για να σκάψουν ορήγματα και να δουν από πού περνάνε καλώδια ώστε να τα μετακινήσουν για να ξεκινήσει το εργοτάξιο. Δεν προλάβαν όμως γιατί σύντομα άρχισε να συγκεντρώνεται κόσμος. Έσκαψαν μόνο ένα μικρό ορήγμα, το οποίο και έκλεισαν μόλις κατάλαβαν ότι δεν θα τους άφηνε ο κόσμος. Και όλα αυτά ενώ. Η περιοχή των Εξαρχείων έχει γύρω της 3-4 μετρό λεωφορεία που έρχονται και πάνε αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, δεν είναι το θέμα να ικανοποιηθεί κάποια ανάγκη των ανθρώπων να μετακινηθούν. Το θέμα είναι συμβολικό. Λοιπόν, όπως είχε φανεί σε όλες τις περιοχές που κατασκευάζονταν σαν παρόμοια έργα έχουμε την ταξική αναπροσαρμογή της γειτονιάς. Τα να ανεβαίνουν, ενώ τα μαγαζιά... Που αφορούν την αποκαλούμενη μεσαία τάξη Είναι τα μόνα που αναπτύσσονται τριγύρω Παράλληλα γίνεται μια βίαιη μετακίνηση Όσων φτωχών μεταναστών έμεναν στην περιοχή Σε πιο απομακρυσμένες ε, Περιφερειακές περιοχές Και όλα αυτά για ποιο λόγο Για να μας ε, Μετακινήσουν πιο γρήγορα στη δουλειά μας ναι. Μην και χάθηκαν ένα λεπτό στο ταξίδι Μην και χάσει το δρόμο και βρεθεί στην απέναντι μεριά μην και δεν πα στη δουλειά, μην πάρει. Κοιτάξτε, για μένα όλο αυτό είναι στα πλαίσια μια γενικότερη στρατικοποίηση των πόλεων. Δηλαδή από εκεί που είχαμε τι εύκρατε ζώνε τη πόλη ε, τη Ευρώπη και τη Αμερική και όλων των άλλων υπόλοιπων τρίτων κόσμων. Όλο αυτό το πράγμα έχει μεταφερθεί τώρα μέσα στις πόλεις, μέσα στις Μητροπόλεις και έχουμε τα κέντρα και τις περιφέρειες. Έχουμε συγκεκριμένες περιοχές όπου σηκώνονται πλέγματα και φράχτες, όπου ζουν τα αφεντικά με τα συμφέροντά τους, τις εταιρείες τους και τριγύρω οι άνθρωποι τον, του περιθωρίου. Συνήθως... Γύρω από αυτά τα κέντρα υπάρχει και ένα μετρό ώστε υπόγεια να μεταφέρονται από, το ένα, από τη μία φούσκα στην άλλη φούσκα. Και έξω μακριά, στην περιφέρεια, βρίσκονται οι φτωχοί και οι μετανάστες, οι αποκλεισμένοι και αποκλίσμενες. Χρόνια τακτική η Αυτός ο πόλεμος. Ο πόλεμος στην Παράγκα... Έτσι αναφέρονταν ε, πριν κάποια χρόνια με τον πρώτο καραμαλή, να τον ξεκινάει. Ε, σε μια περίοδο που θέλαμε να αναπλαθεί η Αθήνα και ο Πειραιάς, φτάνουμε σε πιο πρόσφατα παραδείγματα, όπως το Μεταξουργείο, ο Ελαιώνας, mm. τα Πετράλωνα και τώρα και τα Εξάρχεια, με την πορτοκαλί γραμμή αν θυμάμαι καλά, όπως την έχουν χαρακτηρίσει. Mm -hmm. γιατί θα προσθεθεί μια τέταρτη γραμμή στις τρεις είδη που υπάρχουν φέρνουν στο... στα εξάρχεια όλη τους την κουλτούρα της ανάπλασης που σημαίνει μαγαζιά για τους φίλους του μικροαστικού τρόπου ζωής σημαίνει μουσικές που έρχονται από όχι από ανάγκη έκφραση από αλλά από ανάγκη mm. ε, διάχυσης του της καλοπέρασης αναπαραγωγής ε, των στον... αστικών προτύπων ακριβώς φύκια και μεταξυτές κορδέλες κάμερες έλεγχος είσοδος έξοδος Όλα, όλα, όλα πάνε προς τα εκεί. Και για να το κάνω και μας αυτό που έγραψα πάνω για το μπλεύρι, έτσι, γιατί όλοι θυμόμαστε μάλλον το βιντεάκι που ψιθύριζε. Εκείνο το ξημέρω Ναι, ναι, εκείνο το χαράματα που ψιθύριζε και λέει εδώ είμαι στην πλατεία εξ αρχείων και από την Κυριακή και μετά τελειώσαν όλα. Έτσι. Πάει καλά το σχέδιο, δεν λέω. Ελπίζουμε να αντισταθούν όλοι κάτι κάτοικοι εκεί πέρα και όχι μόνο. Το σχέδιο τους πάει καλά. Ε, Μία δυστοπική εικόνα από το μέλλον είναι ότι το κέντρο της Αθήνας έχει... Όχι εξοφορπαϊστεί αλλά έχει γίνει μια τεράστια πόλη που εμπεριέχει όλο το μικροαστισμό και το American Dream. Εντάξει βέβαια... Ε, όπως κάθε Μητρόπολη είναι γεμάτη από αντιθέσεις έτσι, Από τον έναν δρόμο με τα... Τις σιγά σιγά από ό,τι βλέπουμε προσπαθούν να τις... Ναι, Αυτόν. να τις, να τις μαδρώνουνε να τις γκαιτοποιούνε Έτσι Η δυστυπική εικόνα από το μέλλον είναι ένα καθαρό κέντρο mm. Αυτό έχει στο μυαλό του Μπακογιάννης Ένα καθαρό κέντρο Και τα εξάρχεια τέλος πάντων είναι μια πηγή μόλυνσης ιδεολογικής και χρωματικής και για αυτούς μια αιμονή που τους βασανίζει χρόνια ναι. και το να το αντιπαλέψουν συγκεκριμένα το συγκεκριμένο... τη συγκεκριμένη περιοχή και να τα καταφέρουν για αυτούς είναι και πρεστίζ ναι. ε, πολύ προσπάθησαν τα εξάρχεια ήταν ε, ήδη από την κατοχή ένα κέντρο αγώνα ήδη ήταν πολύ πιο πριν στα, στις πρώτες πανεπιστημιακές ε, ε, ε, εξεγέρσεις που έγιναν το 1880 κάτι, αν θυμάμαι καλά. Ε, τέλος πάντων τα εξάρχεια έχουν ιστορία όπως λέει και το σύνθημα, αλλά έχουμε και ένα δεύτερο μέτωπο. Mm -hmm όπου πορεία περίπου 350 ατόμων πραγματοποιήθηκε χθες στα Εξάρχεια ενάντια στην ε, λεγόμενη ανάπλαση του Λόφου του Στρέφη βλέπουμε και άλλη ανάπλαση και τον ε, εξευγενισμό της περιοχής Η διαδήλωση με αφετηρία την πλατεία Εξαρχείων κατέληξε στο θεατράκι του Λόφου αφότου πέρασε από το Πολυτεχνείο και το Μνημείο Μοιράζοντα μοιράζοντας δεκάδες προκηρύξεις πόρτα-πόρτα και γράφοντας συνθήματα του στ Στη συνέχεια ακολούθησε ενημέρωση και συζήτηση για την οργάνωση άμεσων αντανακλαστικών τόσο για τα έργα στο Στρέφη όσο και για την κατασκευή του μετρό στην πλατεία Εξαρχείων. Να πω λίγο εδώ κάτι ότι δεν τα έχω και μπροστά μου βασικά ακριβώς γιατί μιλάμε για, την, ε, ε, για τον εξευγενισμό του λόφου του Στρέφη αλλά ουσιαστικά μιλάμε για... Μία για business τέλος πάντων που είναι σε συγκεκριμένε εταιρείε που είναι κουμπάρι των συγκεκριμένων πολιτικών υποκειμένων του Δήμου και όπου αυτή τη στιγμή τα έργα φορούν αντιπλημμυρικά έργα τα οποία προϋποθέτουν την κοπή πολλών δέντρων ...στο λόφο, την εφαρμογή τόνων μπετού στο δάσος... ...και φυσικά την κατάσταση δεκάδων δημιουργών και μυστικών κρατικών υπαλλήλων... ...για να διασφαλίσουν ότι τα έργα θα συνεχίζονται. Σε μια Αθήνα που πριν λίγες εβδομάδες πνίγηκε βούλιαξε ολόκληρη, Α, ναι. ε, τα βάλαν με ένα λόφο. <laughs> ναι. ναι, τη στιγμή που μπαζώνουν όλα τα ποτάμια, χτίζουνε πάνω. Τα βάλαν με ένα λόφο, τουλάχιστον για τους ψηφοφόρου τους και όλο αυτό το πράγμα που υπερασπίζονται, να βγουνε λάδι. Αλλά για να βγεις λάδι πρέπει να έχεις και ελιές Α τους πατήσουμε 100 για να του κάνουμε λάδι, λοιπόν. Για <laughs> λοιπόν, από το κείμενο. Και δεν πάνε καλά οι εισόδημε με την ελιά. Λοιπόν. Mm, από το κείμενο τη συνέλευσης για τον λόγο της Τρέφη, μια πολύ μικρή δυο προτάσεις, προτάσει. Θέλουμε έναν ανοιχτό λοφο του στρέφη, ελεύθερα προσβάσιμο για δημόσια χρήση ντόπιων και μεταναστών, δίχως αποκλεισμού και εξαιρέσει. Θα υπερασπιστούμε την άγρια φύση του, άγρια για τα ζώα που ζουν ελεύθερα και όχι σε κλουβιά, άγρια για του ανθρώπου που βρίσκουν ένα καταφύγιο στη Μητρόπολη, άγρια σε αντίθεση με την κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του κύριου Πάρκου, μόνο για εξημερωμένου. Αντίσταση, αυτοοργάνωση, αλληλεγγύη. Έξω οι εταιρείε από του δημόσιου χώρου. Κάτω τα ξερά σας, από το στρέφι. Λοιπόν... Ένα καθαρός, ένας καθαρός λόφος στρέφει, μας μας αποστρέφει. Oh. Okay. Και θα πάμε στο επόμενο κομμάτι. Από τις πεδικές μας μνήμες. Εδώ λιλουπού Μάσα σίδερο μάσα. Είναι το όνομα του το ξακουστό στα βέρατα της γης Μάσα, σιδέρο, μάσα, σιδερόμασα, σιδέρο, μάσα, μάσα, δυνατά Πετρέλαιο, βενζίνα, κοκ και ορυκτά Και βγάζει, βγάζει, βγάζει απαλωτές Κονσέρβες, αγιονάρε, τσίκλες, ευώδιαστε Σαμπρέλες, ζελατίνες και ναελόγκλωστές Και ό,τι άλλο θέλουν οι καθαναλωτές Σε επιστήμης στο καμαρί, είσαι της τεχνική των Παρθενών Και σε ζητώ κραυγάζουν με ένα στόμα, η τέχνο κράτης όλων των χωρών Μάσα, σιδέρο, μάσα, σιδερόμασα, σιδέρο, μάσα, μάσα, δυνατά Πετρέλαιο, βενζίνα, κοκ και ορυκτά Και βγάζει, βγάζει, βγάζει απαλωτές Ναϊλό σακούλες, σκόλες, χρωματιστές Χρωμάκες, λεκάνες και βάρκες στου κοτές και ό,τι άλλο θέλουν η κατάναλωτέ Ό,τι άλλο θέλουν οι καταναλωτές, καταναλώστε εμβολιασμένοι. Λοιπόν, με αφορμή τη δολοφονία που έγινε στο στην πύλη 2 της Κόσκο να πούμε ότι οι εργαζόμενοι μετά από αρκετές τις απεργιακές κινητοποιήσεις και... Ε, ενώ οι απεργιακές κινητοποιήσεις τους ε, είχαν κριθεί και παράνομες, κρίθηκε και, και μία από τις απεργιακές κινητοποίησεις παρά, ε, παράνομες. Φτάσαμε στο σημείο που υπογράφτηκαν οι συλλογικές συμβάσεις που ζητούσαν. Μία μικρή νίκη των εργατών σε, στο, στα κάτεργα της Κόσκο. Και αν δεν κάνω λάθος, ε, οι βάρδιες τους αυξήθηκαν στα τέσσερα άτομα από τα τρία που ήταν και από τα πέντε που ζητούσαν. Οι εργαζόμενοι, όπως και δημιουργήθηκε μια επιτροπή για την... Να, δουλε... να δουλεύουν εξάωρα σε πόστα, νομίζω γκρίθηκε και αυτό, okay. μπήκε και αυτό στη σύμβαση. Ναι, ναι. Και μια επιτροπή με τους εργαζόμενους για την ασφάλεια τους. Θα δούμε όλα αυτά βέβαια πώς θα εφαρμοστούν, ε. Αλλά να πούμε ότι το της Κόσκο, τα εγκλήματα της Κόσκο είναι πολύ περισσότερα και σε μια έρευνα που έγινε κάπως για να ανακαλύψουμε την ιστορία του ΟΛΠ και της Κόσκο φτάσαμε σε ένα σημείο που εκεί κάπου στη μεταβίβαση των, ε, του τρόπου που δούλευε ο ΟΛΠ και του τρόπου που δουλεύει Κόσκο φτάνουμε στο 13 λοιπόν στη μεταβίβαση, στην, στην, στην συμφωνία τέλος πάντων του Σαμαρά καλά μην τα ρίχνουμε και στο Σαμαρά του τότε τέλος πάντων ε, κρατικού εκπροσώπου. Ο Σαμαράς έβαλε τη χρυσία βγει στη φυλακή. Ναι, ναι. Ε, το 2013 λοιπόν περνάει το 60% στην Κόσκο και ιδιτικοποιείται μένοντας ένα ε, 16% στο ελληνικό κράτος στον οργανισμό λιμένων πυραιός. Ε, ένα ποσοστό που κάπως Μπορεί να διαχειριστεί κάποια πράγματα ο όλπο εκεί πέρα και το κράτο. Παρ' όλα αυτά έρχεται το. Έχει να βγάλει κανένα βουλευτή παραπάνω. Ναι. Και σε όλη αυτή τη συνδίκη ξεκινάει το έργο για την ανάπλαση του, πυρε... του λιμένου του Πειραιά, όπου δημιουργείται μία ε, αποβάθρα για έξι για 7 κρουαζιερόπλαια. Ε, στην πρώτη φάση που θα ολοκληρωνόταν μέχρι το 17. Θα υπήρχαν θέση για δύο μεγάλα κρουαζιερόπλια Τώρα παιδιά δεν σας λέω μέτρα Κρουαζιερόπλια έχω δει μόνο όταν ε, φτάνω στον πυρεα Φεύγοντας από εδώ Και δεν είμαι και καλός να υπολογίζω ε, Λοιπόν Υπάρχει εκεί αυτή η Μαρίνα Έχει γίνει το πρώτο της κομμάτι Μέσα σε όλα Πού πήγαν όμως όλα αυτά που σκάψανε μέσα από το λιμάνι για να βαθύνει Χρόνια μπίχλας Χρόνια μπίχλα. Πολύ πράγμα. Ε, πολύ ότι, κακά υλικά ότι, γενικά. Ό,τι σκατά μα καπιταλισμός ο καπιταλισμό τα τελευταία 100 χρόνια. Τα ιζήματα. Η, η υψηλή, α πούμε. Ε, ε, ό,τι απομένει. Τοξικότητα. Πού την πάνε. Λοιπόν, πού την πάνε Την πάνε στο σαρωνικό παιδιά Και γίνεται χρόνια μόλυνση του Κάτσε και ο Σαρονικός, Από ό,τι θυμάμαι Έχει πολλά και διάφορα σκάνδαλα για, Με τέτοια ζητήματα Δηλαδή Θυμάμαι ότι τα Όλα τα λύματα Σε ένα νησάκι μικρό στο σαρωνικό Τα στέλνανε Και γυρνούσαν με τα ρεύματα πίσω Λοιπόν ε, μπορείτε να επισκεπτείτε το site του Reporters United να κάνετε ένα search για την Κόσκο και για τον Ολπ και εκεί κάπως επιγραμματικά να σας πω ότι Ολπ, Κόσκο, Κόσκο και Υπουργείο Ναυτιλίας καθώς και Υπουργείο Περιβάλλοντος μολύνουν τον Σαρονικό την άνοιξη του 2020 και στην περίοδο της καραντίνας πετάνε στο Σαρονικό ε, ρηπασμένα βαρέα μέταλα ως απόβλητα από όλη αυτή την κατασκευή του, λιμένος, του λιμένα του Πειραιά. Ε, το, Υπουργείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος επανεξετάζει τις συνθήκες που γίνονται αυτά τα έργα μετά από καταγγελίες ομάδων των κατοίκων του Πειραιά, από δύο ομάδες. Παρόλα αυτά, το έργο σταματάει για ελάχιστο χρονικό διάστημα των τριών μηνών και... Μετά από πιέσεις, το έργο συνεχίζεται, πιέσει των συμφερόντων εννοείται. Δένουν και λύνουν οι κομμουνιστές στην Ελλάδα, ε. Εννοείται. Καλά τα λένε διάφοροι χρόνια τώρα. Να βάλω εδώ πέρα πιέσεις ότι το 16 τώρα που ανέφερες κομμουνιστές και μου ήρθε ο αγαπημένος κομμουνιστής των τελευταίων χρονών, ο Αλέξης Τσίπρας. Oh. Ε, το 2016, αυτό το 16% που άνοιγε στο ελληνικό δημόσιο, μεταφέρθηκε και αυτό στην Κόσκο. Συντροφή. Με μία συμφωνία το ότι θα, να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο. Ναι. Ε, το οποίο είχε αδειοδοτήσει το Υπουργείο Εξωτερικών τότε, με υπουργό ΣΥΡΙΖΑ. Εξωτερικών. Το Υπουργείο, υπουργείο Περιβάλλοντο. Συγγνώμη, το Υπουργείο Περιβάλλοντο. Ε, και να πούμε ότι αυτό το έργο είχε ξεκινήσει επί ΟΛΠ. Δηλαδή δεν ήρθε μια, η κακιά η Κόσκο και το, προχώρη, και το πήρε πάνω τη να το κάνω εγώ. Είναι ότι η πρακτική ήταν η ίδια που ακολουθούσε και ο ΟΛΠ. Έταξε ένα ακόμα παράδειγμα πριν. ότι υπάρχει μια συνέχεια στην, ε, στα συμφέροντα. Ε, δεν είναι τα πράγματα αποκομμένα, δεν είναι τα πράγματα. Ε, το κράτος και το κεφάλαιο είναι ένα πράγμα συμφέροντα άλληλο διαπλεκόμενα έτσι, είναι, το βλέπουμε αυτό το πράγμα ε, ε, μέσα στο κράτος υπάρχουν ε, η πλειοψηφία των ανθρώπων τέλος πάντων εξυπηρετούν ε, επιχειρήσεις όπως και ε, μέσα στις ε, μεγαλύτερες εταιρείες είναι ε, πολιτικά στελέχη έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο ε, λοιπόν, να σε μην, μην τρώμε κουτόχορτο ότι θα έρθει η τάδε κυβέρνηση και θα μας αλλάξει. Θα κάνει θα... Ναι, μια σκατά, ε... θα κάνει μια συνέχεια είναι όλο το πράγμα. Θέσει είναι ο ένας μια χαϊδεύει συνέχεια, τον άλλον. Συνέχεια. Εντάξει. Και Έμεισο. λοιπόν, πάμε λίγο. Ε, εγώ θέλω να τονίσω το σημείο το ότι όλη αυτή η μόλυνση του Σαρονικού που γίνεται χρόνια τώρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται εξόβδάλμα για μία προβλήτα για κρουαζιερόπλια, ναι. που δεν θα πατήσουμε και ποτέ. Ε, είναι ξεκάθαρο ότι ακόμα και ο πόλεμος που γίνεται αυτή τη στιγμή στο περιβάλλον είναι για τους από πάνω, είναι για το να βολευτούν αυτοί, είναι για να τα πάρουν αυτοί και είναι για να διαμορφώσουν και λιμάνια για αυτούς. Ε. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο site του Reporters United θα βρείτε πάρα πολλά στοιχεία. Ε, κάποια από αυτά ε, έχουν να κάνουμε τις μετρήσεις στα, ε, στα βυθοκορύματα της ε, πειραϊκής. Ε, βυθοκορύματα, op. από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή τώρα είναι μία είναι, ε, ε, διαστρομάτωση αν γίνεται αυτό πιο κατανοητό, δηλαδή... Ε, ο βυθό ως ε... ένα περιβαντολόγο ρε παιδί για να μας τα εξηγήσεις λοιπόν εκεί βρέθηκε χρώμιο που ξεπερνάει τα όρια αρσενικό που ξεπερνάει τα όρια κάδμιο, υδράργυρος που επίσης ξεπερνάει τα όρια μόλυβδος, χαλκός ε... Νικέλιο και ψευδάργυρος που ήταν σε χαμηλότερο, ε, χαμηλότερο από τα όρια που βάζει Τι να λάθος εκεί. το Υπουργείο Περιβάλλοντος. <laughs> Παρ' αυτά τα προηγούμενα που προανέφερα γίνονται τροφή για το υδάτινο κόσμο όλο του το, το οικοσύστημα από τον υδάτινο έρχεται σε εμά. Ε, να πούμε ότι η αλίευση στο Σαρονικό σε, με βαθύ διχτώ, δηλαδή με δίχτυ που ακουμπάει στο Μπυθμένα, απαγορεύτηκε, έχει απαγορευτεί πλέον. Ε, Μαντέψτε το λόγο. Παρ' όλα αυτά τα ψαράκια που αγοράζουν οι καταναλωτέ στην ψαραγορά εκεί στο Πειραιά, έχουν φάει Τρώνε από όλα, όλα αυτά. αυτά. Ε, Πού σηκώνει. Οπότε φτάνει και στο πιάτο μας. Ούτε καν στην πόρτα μας. Ε, στο πιάτο Οι Κινέζοι, δεν θέλω τώρα να, να λένε, κατακρίνω κάποιον λαό. Έτσι το, το Κινέζικο κράτος που τυχαίνει να είναι και κομμουνιστικό έχουν μακρά παράδοση στην Καταστροφή του περιβάλλοντο, αν και δεν μου αρέσει ο όρο. Καταστρέφουμε, δεν καταστρέφουμε το περιβάλλον, καταστρέφουμε το, το, το δικό μα περιβάλλον, το δικό μα και των ζώων. Δεν είναι απέναντι το περιβάλλον, ζούμε μέσα ε. σε αυτό. Έτσι, δηλαδή, μπορώ να θυμηθώ διάφορε ε, business που κάνει το κινέζικο κράτο ώστε να παίρνει διάφορα τοξικά απόβλητα από όλο τον κόσμο και να τα συσσωρεύει και τριγύρω του ε, δημιουργούνται χωριά και σιγά-σιγά μεγάλου πόλει που ζουν από αυτά τα τοξικά απόβλητα ενώ την κατεργασία τους και την... Και προαναφέρθηκα ότι συνέχισαν μια πρακτική που την είχε και ο Όλπ στην κατασκευή του λιμένα του Πυρέα. Δηλαδή, κατά καιρού χρειάζεται να σκαφτεί το λιμάνι για να ε, βαθύνει και να μπορεί να είναι χρηστικό για τα πλοία, κουρασγερόπλοια και και λοιπά. Και ο ε, Όλπ, τα αποβλητά τους στο Σαρανικό τα πέταγε. Δεν ξέρω αν σκέφτηκα τώρα να πω bye-bye American dream, welcome China dream Δεν ξέρω όμως αν ισχύει αυτό γιατί από τη μία βλέπω τους Κινέζους να κάνουν business και από την άλλη τους Αμερικάνους να εξοπλίζονται σαν αστακοί εδώ στην Ελλάδα Σε αυτό το, το ελληνικό προτεκτοράτο, Αμερικανικό προτεκτοράτο, δηλαδή Λοιπόν, και μέσα σε όλη αυτή τη συνθήκη της καταστροφής που φέρνει η ανάπτυξη, η ανάπλαση, η αναβάθμιση και κάθε φορά και μία καινούρια ή και μία παλιά έννοια που θα φέρουν αυτοί οι βρυκόλακες ε, θέλουμε να συνδυάσουμε αυτό το, αυτή την έρευνα και με τα εολικά πάρκα που χτίζονται ανά την Ελλάδα και προσπαθούνε και να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι Σημάδι Τ'άγραφα Φιλά μου μου βουνά, φιλά μου βουνά, φυλά μου βουνά, φυλά μου βουνά, φυλά μου βουνά. Φυλά. Hey. <coughs> Πάνω στα βουνά δεν χωράνε μαγαζιά, δεν χωράνε εταιρείε. Γιατί αν χωράνε πουλές δεν πετάνε τα πουλιά Δεν κυλάνε τα νερά, δεν γραφόν τις stories hey, Ψηλά μου βουνά, κλαίω πάνω απ' τη ράχη σας, σιωπηλά Ήρθαν στο χωριό αφεντικά και Ματό Ματώσανε το χώμα σας και φύτρωσαν λεφτά Σάπασαν τα κλαρίνα, το μάθαν στην Αθήνα Βγήκαν στον δρόμο να φωνάξουν γυναίκε παιδιά Νερό, στο μάτι, απ' τα όου, τον Διπλά, η μπάτσι να βαράνε τυφλά. Τώρα με τα νιώνω που σου τα έγραφα. Και δε σε πήγα για να σου τα δείξω, τα άγραφα. Του δρόμου που άνοιξαν κάποτε οι αντάρτε. Του κλείνει το κεφάλαιο, τώρα κι οι είπε ο υπουργό του τριημέρου εντό. Και ανοιχτά του ξηρωμένου αϊτό. Τα έρθουν με περιπολικά να φέρουν αιωλικά. Να καταστρέψουν τι κορφέ ολικά. Κιν ο πόνο μου αβάσταχτο, απ' από τη γιώνα. Αν έχω κάτι να δώσω είναι αγώνα, όσα έχω να μου πάρουν είναι πολλά. Αν έχω κάτι να δώσω είναι αγώνα. Πόνο μου αβάσταχτο απέτρα από τη γιονά. Αν έχω κάτι να δώσω είναι αγώνα, όσα έχω να μου πάρουν είναι πολλά. Αν έχω κάτι να δώσω είναι αγώνα. Εy, hey, πανώ στα βουνά ...δε χωράνε μαγαζιά, δεν χωράνε εταιρείε. Για αν χωράνε πουλέ δεν πετάνε τα πουλιά. Δεν κυλάνε τα μέρα, δεν γράφω τι ιστορίε. Πάνω στα βουνά δεν χωράνε μαγαζιά, δεν χωράνε Γιατί αν χωράνε πουλέ, δεν πετάντα τα πουλιά. Δεν κυλάνε τα νερά, δεν γράφω τι τορίε. Αν έχω κάτι να δώσω είναι ότι είναι. Κάτι να δώσω αγώνα. και φτάνουμε σιγά σιγά προ το τέλο τη εκπομπή. Φτάνουμε στο, στο αφιέρωμα. Μία ώρα μου έχει υποσχεθεί θα είναι η εκπομπή συνήθω. Τώρα το έχουμε πάει 2 και 10 λεπτά. Τέλο πάντων σημαντικό το θέμα που επιλέξαμε. Είναι ένα θέμα που έχει επηρεάσει α, το εργατικό αλλά και το αναρχικό κίνημα α, έντονα εδώ και 130 χρόνια. Ειδικά την, το, τις πρώτες δεκαετίες α, το γεγονός αυτό που θα αναφερθούμε ήταν αυτό το οποίο πυροδότησε πάρα πολλούς ανθρώπους να ενταχθούν στο αναρχικό κίνημα να το κάνουν μαζικό με ό,τι και αν σημαίνει αυτό και από την άλλη να σφίξουν τα δόντια και να επιτεθούνε με κάθε μέσο παίρνοντας εκδίκηση για τους μάρτυρές τους Μιλάμε για το Σικάγο το 1887 όπου τέσσερις αναρχικοί εκτελούνται για για τους αγώνες που είχαν προηγηθεί α, και οι οποίοι τους γνωρίζουμε και τους γιορτάζουμε συνήθως πρώτη Νοέμβρη ήτανε 11 Νοεμβρίου του 1887 βασικά αυτό το οποίο θα πούμε βρίσκεται στο το αλλιεύσαμε από το Alerta.gr το οποίο το αλλιεύσαμε από το Working Class History και, και μας λέει λοιπόν ότι ήταν 11 Νοεμβρίου του 1887 όταν οι τέσσερις από τους μάρτυρες του Haymarket, ήταν η πλατεία που εκτελήθηκαν τα γεγονότα, εκτελέστηκαν στο Σικάγο ήταν αναρχικοί συνδικαλιστέ, εργαζόμενοι που είχαν κατηγορηθεί για βομβιστική επίθεση από τι αρχέ εξαιτία τη δράση του στον αγώνα για το Οχτάωρο. Η Αργία τη Πρωτομαγιά, η Επεταιιακή Παγκόσμια ημέρα Εργαζομένων την 1η Μαου, τιμά τη μνήμη των μαρτύρων. Η αναρχική αγωνίστρια Λούσι Πάρσον, μια πρώην σκλάβα και σύζυγο του Άλμπερτ Πάρσον, ενό από του μάρτυρε του Σικάγου, υπενθύμησε στι 11 Νοέμβρη, 50 χρόνια αργότερα, τα εξή. Εκείνο το ζωφερό πρωινό τη 11η Νοεμβρίου του 1887, πήρα τα δύο μικρά μα παιδιά στη φυλακή για να αποχαιρετήσω τον αγαπημένο μου σύζυγο. Βρήκα τη φυλακή κλειστή με μια βαριά αλυσίδα. Αστυνομικοί με όπλα μπήκαν στον κλειστό χώρο. Του ζήτησαν να μα αφήσουν να δούμε τον αγαπημένο μα πριν τον εκτελέσουν. Δεν είπαν τίποτα. Τότε του είπα: Αφήστε τουλάχιστον αυτά τα παιδιά να αποχαιρετήσουν τον πατέρα του και να λάβουν την ευλογία του. Δεν μπορούν να βλάψουν κανέναν. Μέσα σε λίγα λεπτά ήρθε ένα περιπολικό και μας έκλεισαν σε ένα αστυνομικό τμήμα, ενώ η αισχρή πράξη είχε τελεστεί. Ω, δυστυχία, έχω πιει από το ποτήρι της θλίψης όλα τα κατακάθια της, αλλά είμαι ακόμα επαναστατημένη. Οι άλλοι που εκτελέστηκαν ήταν ο Τζορτζ Έγγελ, ο Adolf Φίσερ, ο Όγκοστ και ο Λουίς Λίνκ. Αν και ο Λίνκ εξαπάτησε το δημιούργο του, βάζοντα τέλο στη ζωή του το προηγούμενο βράδυ. Μετά την καταδίκη του, ο Σπάης... θα πει στο δικαστήριο, εάν νομίζετε ότι με τον απαγχωνισμό μα μπορείτε να καταπνίξετε το εργατικό κίνημα, το κίνημα από το οποίο τα εκατομμύρια καταπιεσμένων, τα εκατομμύρια που μοχθούν και ζουν στη φτώχεια και τη δυστυχία, η μισθωτοί σκλάβοι που δεν έχουν σωτηρία, εάν αυτή είναι η γνώμη σα τότε κρεμάστε μας. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να πάτε τις πίθες αλλά εδώ, εκεί, πίσω σας και μπροστά σας και παντού. Φλόγες θα ανάβουν. Είναι μια υπόγεια φωτιά που δεν μπορείτε να τη σβήσετε. Η γη κατά τα πόδια σας. Στην Αγχώνη θα πει θα έρθει η στιγμή που η σιωπή μας θα είναι πιο δυνατή από τις φωνές που στραγγαλιζέται σήμερα. Αυτό ήταν και το... αυτό ήταν και τα για την 11η Σεπτεμβρίου στο Haymarket του Σικάγο που τόσο επηρέασε το αναρχικό και εργατικό κίνημα. Θα πάμε... φτάνουμε λοιπόν στο... ασκάλουμε κάνουμε και την αποφώνηση. Στο τέλος επομπής. Εμείς έχουμε ξυπνήσει εδώ και κανένα τριώρο τρι, τρι, τρι, τρι, Κάνησέ τα μεγάλη, μεγάλη εκπομπή σήμερα. Ήταν μεγάλη εκπομπή. Ελπίζω να σας άρεσε. Ξεκινάμε στις 2 και καλά ακριβώς. Εντάξει. 5 λεπτάκια ανοίγησαμε σήμερα. Και φτάνουμε όσο πάει. Φτάνουμε όσο πάει. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Με λιγότερες θεματικές. Ά, νάμε, λέ, ε... με περισσότερες θεματικές. Ε... Δεν ξέρουμε γιατί τι ξημερώνει να πούμε. Ε... Έχουμε ένα σχολή μα τουλάχιστον. Ναι. Ενημερωθείτε μέσα στην εβδομάδα. Οπλιστείτε. Για όσους ξυπνήσαν. Για όσους ξυπνήσαν τώρα. Και για... Καλημέρα. Α. Θα τα ακούσετε μέσα στην εβδομάδα. Το, την εκπομπή. Και... Για όσους μας άκουγαν από νωρίτερα. <σχε> και όσοι κιμούτε, σπάστε το παράθυρο και μπείτε μέσα. Τα πάμε ένα κομμάτι για το για τους του Σικάγου.